Καλό μεσημέρι, φίλε και φίλοι. Καλώ ήρθατε. RTFM 90,6 εκπομπή ΑΕ. Μέχρι τι 2.30 θα είμαστε μαζί, Δήμο τη Καζάκη και Γεωργία Πάστα, όπω κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Σπύρο και στη Σπυρίδουλα. Είστε ο κ. Καζάκη και κάτι παραγγελιές βλέπω εκεί δίνει, με κάτι CD κτλ. Θα δούμε τι μα επιφυλάσσει σήμερα, δεν ξέρουμε. Εμεί δηλώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε. δεν είναι έκπληξη για όλου μα. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα. Να δούμε πού έκλεισε η επαναγορά των ομολόγων. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι 63 που θα παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο. Δεν μας τα είχαμε. Θα έχουμε και μελή επιτροπή. Είναι ένα παλαιό σχέδιο του κ. Σαμαρά, ο οποίος το πέρασε. Θα δούμε. Ε, θα δούμε γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, διότι κάποιοι παλιοπολιτικοί λένε ότι ο Καμένος είναι μόνο η αρχή για τις εξελίξεις και τις νέες ναι, συμμαχίες και γενικότερα τους νέους σχηματισμούς που θα υπάρξουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Πριν από αυτό όμως, να πούμε σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας ένα μεγάλο ευχαριστώ, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε τις απορίες σας, τα ζητήματα που σας προβληματίζουν και οτιδήποτε άλλο, στο 54344, γράφοντας επαμ κενό και το μήνυμα σας και αποστολή στο 54344 ή μέσω στο γνωστό email της εκπομπής, εκπομπή αε, παπάκι, gmail .com. Και επειδή είναι γνωστό ότι μα ακούτε σε όλη την Ελλάδα, μέσω αναμεταδόσεων, όχι μόνο μέσω του ίντερνετ, αλλά και μέσω αναμεταδόσεων από πολλού σταθμού σε όλη τη χώρα, από, τη μία άκρη, από το βορρά έω το νότο. Λοιπόν, να πούμε όμω ότι επειδή πληθαίνουν συνεχώ και τα μηνύματα από το εξωτερικό, την καλημέρα μα στου φίλου στο εξωτερικό, την καλημέρα σε Αμερική, Σουηδία και Κάιρο, είναι οι πρώτε καλημέρε που έχουν έρθει. Ε, οπότε γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτές τις ε, περιοχές. <coughs> Δημήτρη, λοιπόν, θα σου διαβάσω ένα μήνυμα. Γεωργία και Δημήτρη, μια ζεστή καλημέρα από το Κάιρο. Δημήτρη, είμαι ο, ο μαθηματικός του 21ου λυκείου, την εποχή που είσαι μαθητες μαθητής. <laughs> Έχει βάθει <μάθυσο. laughs> <laughs> λοιπον ο, ο μαθηματικός που <laughs> ήταν αν όπως και εγώ. <laughs> ναι, α, για, λοιπόν. Ε, και στέλνει μια σειρά από προτάσεις σας για την εκπομπή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς, να είναι πάρα πολύ καλά. Αν θυμάμαι καλά νομίζω ότι είχαμε βρεθεί εκτός από το μάθημα, ναι. σε ένα βιβλιοπωλείο και ξέρνηθήκαμε σε ένα βιβλίο mm -hmm. που αγόραζα εγώ εκείνη την εποχή και μου λέει «Δημήτρη Θέλει. <laughs> Αυτό τότε συμπινάζα ο κωδικός για να γνωρίσετε. Λοιπόν, είναι στο Κάιρο, ε ναι, ο φίλος ο Γιάννης είναι στο Κάιρο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούει. Και εντάξει, επειδή μου φάνηκε πολύ ιδιαίτερο αυτό, φοβερό έτσι, κατακληκτικό. Τι κάνει η τεχνολογία, βέβαια μου, τελικά, απίστευτο που σακώπους κοντά. Λοιπόν, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, ή δεν ξέρω πότε, σε σχέση με τη χθεσινή εκπομπή, θέλω να εξηγήσω ότι οι περισσότεροι φίλοι μας από το εξωτερικό λόγο και της διαφοράς ώρας μας ακούν ετεροχρονισμένα, μας ακούν ε, είτε κατεβάζοντας συνήθως από το αρχείο την εκπομπή, έτσι από την ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή εκπομπήα.gr, οπότε είναι λογικό να έχουν κάποιες απορίες, και δεν μπορούν την ώρα που μας ακούν να μας στέλνουν ε, και γι' αυτό μπορεί και να επανερχόμαστε σε κάποια ζητήματα που έχουμε θίξει. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο, ο Φοδώρος, νομίζω, από την ε, Σουηδία, ο οποίος ζει, λέει, εκεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Σα ακούω συχνά και παρακολουθώ τον κύριο Καζάκη εδώ και πολύ καιρό, γιατί τον θεωρώ τη μοναδική φωνή αλήθεια σε αυτή την παράνοια που ζει η χώρα. Λέει και άλλα πολλά, τα οποία δεν τα διαβάζω γιατί ξέρω ότι εσύ. Ε? Λοιπόν, ε, θα πω το εξή. Μόλι πριν από λίγο άκουσα τη χθεσινή εκπομπή στο διαδίκτυο, όπου αναφέρθηκε η λύση με τι μαγνητικέ κάρτε ω μεταβατικό στάδιο πριν την έλευση τη Δραχμής... για την άμεση αποκατάσταση τη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Επειδή λέει, το έχω ακούσει ξανά από τον κύριο Καζάκι. Ε, έχω μια απορία σχετικά με αυτό, σχετικά με το τεχνικό κομμάτι τη πρόταση. Δηλαδή πώ μπορεί να γίνει ο σχεδιασμό του δικτύου, η, η ενημέρωση του κοινού, η προμήθεια των καρτών στου πολίτε, η προμήθεια των συσκευών ανάγνωση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έτσι, και μάλιστα σε κατάσταση αναβρασμού από την έξοδο από το ευρώ. Επίση το μηχανικό μέρο του συστήματο αυ, αυτού θα πρέπει να αγοραστεί, να παραγγελθεί και να εισαχθεί. Ε, μου φαίνεται, λέει, θαυμάσια ιδέα. όμω δεν είναι δυνατόν να π Λοιπόν... Ναι, καταρχήν να πούμε ότι δεν χρειάζεται καμιά κεντρουργία υποδομή. Η υποδομή υπάρχει στις τράπεζες. είναι mm -hmm. η παρακολούθηση των, των λογαριασμών που έτσι αλλιώς χρησιμοποιούν το ATM για να μπορέσουν mm -hmm. να υποσυρίζουν, Αυτή είναι στην ουσία η κάρτα. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι η τοποθέτηση των μαγνητικών υποδοχών στα μαγαζιά. Αυτό μπορεί να γίνει, δεν, δεν μπορεί να γίνει σε 24 θα γίνει σε 48 ώρε. <laughs> δεν είναι τίποτα δηλαδή αυτό το πράγμα και δεν χρειάζεται καμιά κανένα τύπου ιδιαίτερη τεχνολογία. Μπορεί να τα φτιάξει οποιαδήποτε βιοτεχνία αυτέ τι υποδοχέ. Mm -hmm. Θα γίνει online, το, η σύνδεση υπάρχει έτσι αλλιώ γιατί χρησιμοποιείται με τι πληροφορικέ κάρτε. Mm -hmm. Τα περισσότερα μαγαζιά ε, και καταστήματα μάλλον ε, έχουν αυτού του τύπου την online σύνδεση γιατί χρησιμοποιούν τι πληροφορικέ κάρτε. Απλά θα, θα τροποποιήσουμε. Uh, ώστε να μην μπαίνει τόκο και να είναι άλλωστε και τώρα υπάρχουν τα pre-paid cards, οι κάτε δηλαδή ναι. που έχουν προπληρωθεί όπω και εκείνες που δεν είναι επιστολικέ είναι αποκλειστικά κάρτα συναλλαγή. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή. Οι που λέμε, που ναι. είναι το λογαριασμό. Δεν είναι μας, τίποτα. Που... Ναι, δεν είναι τίποτα φοβερό, υπάρχει ήδη. Mm -hmm. Δεν θα χρειαστεί τίποτα να κάνουμε, απλά θα επεκτείνουμε αυτό το σύστημα το οποίο κάλλιστα μπορεί να υποστηρηθεί ήδη από το υπάρχουν λογισμικό σύστημα των τραπεζών, μόνο που θα το εξελίξουμε εμείς mm. ταυτόχρονα και θα φροντίσουμε να μη συνδέεται με το εξωτερικό. Θα χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον ε, μηχανισμό, ναι, την έτσι, υπάρχει υποδομή. Υποδομή που υπά... Α, απλά θα υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το εξελίξουμε, τροποίηση. θα το εξελίξουμε. Ναι. Θα φροντίσουμε έτσι. το τραπεζικό σύστημα να βασιστεί σε ανοιχτό λογισμικό, mm. να αποκοπεί από τη διθνή αγορά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα άλλου τύπου Καταλαβαίνω αυτή που σχετίζονται με τα ζητήματα της, του ηλεκτρονικού χρήματο, τι ακριβώ μπορεί να σε Λοιπόν, Και θα μπορούσα να το εξελίξουμε έτσι ώστε ε, να, εξε, να, είναι, μάλλον να φτιάξουμε ένα, ένα, ε, μια ηλεκτρονική υποδομή ταπικού συστήματο συνεχώ εξελισσόμενη, mm -hmm. και έτσι ε, χωρί κανένα τρόπο να κρυφτεί κάποιο μέσα ή οτιδήποτε με ειδικέ εφαρμογίε αν του λογισμικού κτλ. Αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν είναι τίποτα, έχουμε όλο το επιστημονικό δυναμικό για να το κάνουμε. Υπάρχει στην Ελλάδα και ξέρω πάρα πολλοί κόσμο από αυτού που είναι διαθέσιμοι αρκεί να είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν ε, δηλαδή τα υπολογιστικά μέσα να το πούμε έτσι για να το κάνουν είναι διαθέσιμοι, είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι και πάρα πολύ ε, καλά καταδεσμένοι ώστε να το κάνουν να το εξελίξουν δηλαδή, το πράγμα. Αλλά θα το κρατήσουμε θα, το ε, θα το μπορούμε να το εφαρμόσουμε με, από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη ούτε μηχανική, ούτε άλλη υποδοχή. Τα online συστήματα... Εγώ είναι ε... λοιπόν κάτι πολύ χρονοβό... Από τη στιγμή που υπάρχει υποδομή, είπαμε πάνω Εκλήπως... ότι υπάρχουν υποδομή και τροποποιούμε στις ανάγκες ναι, που θα η, θέλουμε η μαγνητή, εμείς. Το, το το μηχανήμα μαγνητικής υποδοχής. Mm. Είναι απλή ιστορία, δηλαδή δεν, δεν είναι τίποτα, ούτε τεχνολογικά τίποτα. Νομίζω ότι εκφράζει το, το φόβο φίλο μας, ξέρεις, ότι θα δηλαδή είσαι σε έναν αβρασμό ναι. και υποτίθεται ότι από έξοδο από, την, από το ευρώ είναι αυτό ο, ο μεγάλος φόβος, μάλλον αυτό το παραμύθι που έχει περάσει, ότι θα κλείσουν οι πόρτες, δεν θα μας δέχεται κανείς, δεν ε, θα μπορούμε έξο. να κάνουμε τίποτα, ξέρεις. Ε, και ότι θα είμαστε απολυσμένοι από παντού και δεν θα μπορέσουμε Μα δεν έχουμε κανένα δεν έχουμε, δεν έχουμε λόγο ίσα ίσα. Εμείς θα επιβάλλουμε αυτόν τον περιορισμό. Δηλαδή δεν θα επιτρέψουμε να βγει χρήμα έξω χωρίς να το ελέγχουμε. Για πάρα πολλούς λόγους. Βεβαίως δηλαδή για την οικονομία. Και φυσικά για τον λόγο του ότι δεν θέλουμε εμείς να αυξήσουμε α πούμε για παράδειγμα το εισόδημα του μέσου εργαζόμενου για να το πάρει για να το βγάλεις στη, στην Κύπρο. Mm. Που τώρα τα χάσανε τα λεφτά αυτή τα βάλανε. Δεν πειράζει να κάνουμε. Ακούγατε. Λοιπόν... Καθόλους λόγους που δεν μπορούν να, πάνε, να τα πάρουν. Ε? Καλά. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν. Αλλά α το δοκιμάσουμε. Οι πλάτες θα πάνε να το δοκιμάσουν. Φίλοι, Φίλοι που θα πάτε να δοκιμάσετε να μας στέλνετε και εμάς μια ενημέρωση, έτσι, να ξέρουμε. Λοιπόν. Γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά στον Κύπρο και δεν μπορούμε να μάθουμε. Ε, από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι ε, είναι απλή εφαρμογή, δεν είναι κάτι δηλαδή, το, το τρελό τεχνικά. Πούμε. Έτσι αλλιώς ο περισσότερος πληθυσμός κυρίως η μισθωτή και η συνταξιο... Καλά η συνταξή όχι όλοι γιατί αμείβονται μέσω τραπεζών. Μπράβο, σωστά, ναι. Δεν δε, έχει τελειώσει πια. Ναι, ναι, Οι ναι, ναι, ναι, συνταξιούχοι δεν έχουν μιλώσει, πλέον ναι. θέμα και για του μισθωτού η συντηρητική ναι, του πλειοψηφία ναι. ναι. αμείβεται μέσω τραπεζών. Ναι. Δεν είναι ναι. κάτι το φοβερό. Ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, αντί να πηγαίνει στο ATM να παίρνει το χαρτονόμισμα γιατί θα υπάρχει έλλειψη χαρτονόμισματο αυτή το μέσο διάστημα θα χρησιμοποιεί την κάρτα ω κάρτα συναλλαγή. Τίποτα άλλο. Και αυτοί που ορισμένοι α πούμε που το IQ του μετρέεται με το 666 mm. ε, θα ήθελα να του πω: Επειδή βγαίνουν κάποιοι τη χάρπαστη και λένε διάφορα, η κάρτα συναλλαγή που τη χρησιμοποιείτε κι εσεί τώρα θα δεν πιστοποιεί τώρα. προσωπικά δεδομένα, πιστοποιεί λογαριασμό. λογαριασμό. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Mm. Λοιπόν, μα πιάσει τρελα. Είναι άλλο πράγμα την κάρτα του πολίτη ή την φορολογική ε, κάρτα ή, ή την, την, την, την κάρτα πιστοποίηση ID, δηλαδή oh. ε, των προσωπικών δεδομένων. Yeah. Καμία yeah. σχέση με αυτά τα mm. πράγματα. Ε, λοιπόν, yeah. μην τρελαθούμε. Μην τρελαθούμε. Παιδιά είναι τόσο απλό έτσι. Είναι σαν την κάρτα τη χρεωστική που λέμε που είναι συνδεμένη τον λογρασμό, όμως όχι στον και πας για την Μπορεί να την τράπεζα. από την τράπεζα που έχει πλέον συγκεκριμένη πλέον αξία αυτού, έδω, επάνω. Ενδύω, 100 ναι. ευρώ. Και Δεν μπορείς να κάνεις αγορές με ευρώ. Τι κάνεις. Πας στην τράπεζα. Καταθέτεις τα 100 ευρώ. Σου δίνουν την κάρτα. Και Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ε, έδωσα μία, ξέρεις, επειδή ξεκινήσαμε με ερώτημα ακροατή, αλλά επειδή αυτός ο κρατής με παιδί μου μένει και στην άλλη άκρη της γης και μας ναι. ακούει πανευρονισμένος... και νομίζω και στο σουηδί εφαρμόζεται, αν δεν είναι και θα εφαρμοστεί mm -hmm. το μέτρο κατάργησης όλων των εγχρήματων συναλλαγών. Δηλαδή θα χρησιμοποιούν πιστοτικές κάρτες εκεί βέβαια. Είναι άλλη ιστορία, πάνε να, να σε αντισοδόσουν την τράπεζα διαμέσου της πίστης, της ι είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένας άλλος τρόπος για να μπορείς να βοηθήσουν τις τράπεζες ναι. σε μια κατάσταση όπου το εισόδημα μειώνεται ναι. να, χειρο... να χειραγωγηθούν όλα τα οικογένεια επιχειρήσεις. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως. Mm -hmm. Τεχνικά όμως παρέχει τη δυνατότητα μιας θελειάς... με μια και μιας θερίας εφαρμογής. Mm -hmm. Λοιπόν, θα πούμε και στο Κωνσταντίνο από την Αμερική να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε παρασνιά ο θετικούς του ανθρώπους και μας μιλάει στον Ενικό. Έτσι θέλουμε, εξάλλου, mm -hmm. <laughs> να είμαστε. Λοιπόν, και πάμε τώρα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, ε, να δούμε πολλά θέματα σήμερα που έχουμε. Ε, καταρχήν έτσι ένα, βρεπεδί μου, σχόλιο. χθε έλεγα για το φορολογικό, σχολίαζα μάλλον αυτό που είχε πει ο κ. Καγλαμάνης, ο κ. Καγλαμάνης, ότι αποκλείεται να έρθει με τη διαδικασία του κατεπίγοντος στη Βουλή. Έτσι. Ναι, εγώ πες, δεν είχα ναι, φανταστεί, συμβαίνω, εγώ. φανταστεί καν, δεν είχα φανταστεί. Τάξη, ότι πλέον έχει χαθεί κάθε τσίπα, κάθε έννοια ε, την από τώρα δημοκρατία τόσο πολύ τόσο ανέσχη, δεν κρατάμε ούτε το τελευταία ψήχματα, έτσι. Λοιπόν, όπου θα πάει το φορολογικό, δεν θα πάει πρώτα στη Βουλή, θα πάει πρώτα αύριο στι Βρεξέ θα κάνει ό,τι παρατηρήσει παρατηρήσει έχει ο κύριο Γιούνκερ θα το διορθώσει και μετά Λε. θα πάει στην Ελληνική Βουλή τι. και λέω ο κύριος Γιούνκερ ο τη δημή, ξέρει. την Παρασκευή που θα πάει στη Βουλή αυτοί οι βουλευτές θα μείνουν εκεί να το ψηφίσουν ή να το καταψηφίσουν Είμα δηλαδή είναι, είναι τρέλα για, Για, ήθα, συγνώ... ήθα, απλά θα κάνουν μια ανακοίνωση να πούνε στον κόσμο πως το διαφωνούνε και να κατακύλουν ότι ο κύριος Γίγκερ ναι, παρεμβαίνει και μετά, και μετά να πάνε να ψηφισούν. Βεβαίω, Έτσι θα γίνει. Και θα καταψηφίσουν τίκελος. Ναι, εντάξει. Διότι αυτοί πώς θα το κάνουμε είναι δημοκράτες. Και ως δημοκράτης όπως είμαι, μου έλεγε κάποιος, ο, αφ, κάποιο άφλιο υποκείμενο από αυτούς που συμφνοτίζονται τώρα στα σέχρονα κομματικά γραφεία των, της Αριστεράς, ε, ότι οποιοδήποτε σήμερα δεν είναι υπέρ του κοινοβουλίου είναι φασίστα και, και υποστηρίζει το παρεξκόμμα. Oh. Oh, right. Λοιπόν, okay. θα ήθελα να του πω πα, θα το πολλά πράγματα αλλά δεν γυλεύονται το αδύφωνο. <laughs> ε, το μόνο που θα ήθελα να το πω είναι ότι αυτό που έλεγε ο Μάξιμο ο Μάξιμος σε μια σε ένα βιβλίο του ε, ε, δικτατορία κοινοβουλή η, ε, η δικατορία η που γράφει στο Μεσοπόλεμο και που φωτογράφει όλου αυτού του αριστερού σαν το λόγο του ω το μακρύ χέρι τη μεταξική δικαιολογία δηλαδή του φασισμού που ερχόταν πληστήστηο να καταλάβει την πολιτική την πολιτικό, το πολιτικό προσκύνησε τη Ελλάδα εποχή εκείνη. Αυτό έλεγε τότε. <συσίλια> ο <συσίλια> ο Μαξιμο Βεβαίω είναι γνωστό, ότι ήταν ο πατότο του φασισμού ήταν γνωστό αυτό από τη Φεντερασν την εποχή, τέλο πάντων, για να μην ασχολούμαστε μεγελία υποκείμενα το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να υποστηρίζουν κρατικοδίαιτε καταστάσει και εδώ πρέπει να, να συνειδητοποιήσουμε έχουμε κρατικοδίαιτα κόμματα γιατί έχουμε κρατικοδίαιτου επιχειρηματίε γιατί το οικονομικό μα σύστημα είναι κρατικοδίαιτο δεν είναι κρατικοδίαιτο με την έννοια ότι όχι με αυτή που λένε νεοφιλελεύθεροι ναι, ναι, έχουμε μεγάλο κράτο όχι με την λογική ότι όλο το κράτο έχει στραφεί στο να εκπληρώνει τα όνειρα του οικονομική και πολιτική ολιγαρχία που διοικεί αυτόν τον τόπο έτσι λοιπόν επειδή κάποιοι ονειρεύουν το σοσιαλισμό, δεν το, δεν κα, δεν, αντί να αγωνίζονται για να υλοποιηθεί ο Σοσιαλισμός, ε, σε μια όπω τουλάχιστον πιστεύουν, τι κάνουν, εξασφαλίζει το κράτο, το υπάρχον κράτο ότι τοσιαλισμό το, το ζουν από σήμερα Μάλιστα. Όντας κρατικά στελέ, ε, στελέχη με κρατική επιδότηση εκδότου κομματικού μηχανισμού τα λεφτά και ζήσετε το Σοσιαλισμό σα σήμερα. Λοιπόν, Βεβαίω ο σοσιαλισμό που ζούμε σήμερα είναι ο σοσιαλισμό των πλουσίων όπω λένε οι Αμερικανοί. Α, ωραία, είναι ο σοσιαλισμός των το πλουσίων. Λοιπόν, ο σοσιαλισμό που, δηλαδή, μοιάζει από μοδένας. ολόκληρη την κοινωνία και ο το σοσιαλισμό το σημαίνει κοινωνισμό. Ναι, ναι. Το μεταφράζανε οι παλιοί η μετάφραση του, σοσιαλ, του σοσιαλισμού α, από τα αγγλικά και τα γαλλικά φυσικά αρκείται γερμανικά από το Λοιπόν, και σοσιαλισμό των πλουσίων λένε οι αμερικανοί δημοσιολόγοι ε, την υποταγή του συνόλου της κοινωνίας στους πλούσιους άρα έχουμε σοσιαλισμό των πλουσίων όλοι δουλεύουν για τους πλούσιους η εφοτοφορολογικό <Λίγο>, σύστημα η δημοσιονομική πολιτική η δουλειά των εργαζομένων το τρόπος που υπάρχει αν υπάρχει συνταξιοδοτικό σύστημα τα πάντα Uh -huh. Λοιπόν, έχουν γράψει βιβλία, άρθρα κτλ. Για, για αυτό το ζήτημα και όχι από αριστερούς αλλά από ανθρώπους οι οποίοι, όπως για παράδειγμα ο Γκρέικ Ρόμπερτς ο οποίος ήταν πρώην υπουργός, α, υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ επί Κλίντον. Λοιπόν αυτό γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο στα οικονομικά που λέει για το σοσιαλισμό των πλουσίων στι ΗΠΑ. Πώ λειτουργεί το σύστημα. Ευτυχώ το ζούμε και εμεί εδώ και μέσα σε αυτό το σοσιαλισμό των πλουσίων έχουμε και το σοσιαλισμό τη αριστερά. Δηλαδή μια κρατικοδία τη αριστερά που δεν ξέρει τίποτα λόγο να κάνει παρά να κομματικέ αντιμυστείε να, να είναι κρατικά επιδοτούμενη ή κρατικοδία τη αριστερά. Αντί να έχουμε μια λαϊκή αριστερά, έχουμε μια κατοικοδίαιτη αριστερά, πιανού κράτου, του σημερινού κράτου, το οποίο οφείλει να σέβεται για να κάνουν τη δουλειά του ελεύθερα οι άλλοι. Δεν μιλάμε για του πόληπου γιατί οι υπόλοιποι οποίου το ξέρουμε Ποιοι είναι. Αυτοί μα το παίζουν αναπρα... ότι θα επαναστάσει ναι, και αν πράσινοι. Θα έρθουν να αλλάξουν τι καταστάσει. Γι' αυτό μιλάμε Λεύτε. για αυτού Γι' αυτό μιλάμε για αυτού, για του άλλου το ξέρουμε ποινεί, ξέρουμε τι έχουμε κάνει και κακό αφήνουμε ελεύθερου ακόμη. Και γι' αυτό άλλωστε γίνεται το, το, το σύμπαν εδώ και γίνεται το σύμπαν. Διότι ναι μεν το ΠΑΣΟΚ διαλύθηκε, ναι. ε, εξών συνετέθη δηλαδή διαλύθηκε, <χαι> ε, ο σημιτικός και λαγιώτικος μηχανισμός πέρας το ΣΥΡΙΖΑ Σωστά. και υπάρχει ένα το λουμπούκι Αχταρμάστορα που κυκλοφορεί εκεί πέρα να δουν mm. πώς θα γίνει το, να το διασώσουν. Mm. Αλλά υπάρχει και το πρόβλημα των ψηφοφόρων. Και επειδή το, το ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να αγκαλιάζει τους που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, τι κάνουμε τώρα, αναγεννιέται το πολιτικό σύστημα σε, σε πάρα πολλές, mm -hmm. με πάρα πολλοί διαφορετικά ε, σχήματα, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα δίκτυο ασφαλείας για το πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε ο ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία, ο ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ να μην ριζοσπαστικοποιηθεί, να μην πάει δηλαδή προ ριζοσπαστικέ λύσει. Και ποιε είναι οι ριζοσπαστικέ λύσει σήμερα, οι αριστερέ, όχι. Οι πατριωτικέ λύσει είναι σήμερα, mm -hmm. ο ριζοσπαστισμό. Που μπορεί να πάρει πατριωτικές δημοκρατικές λύσεις Αυτές δηλαδή που λέει ενωθείτε Όπως μας, μας, μας έτυχε χθε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Πραγματικά σκηδητικό Όταν φεύγαμε από την εκπομπή με τον Δημήτρη μα σταμάτησε ένας κύριος οδηγό ταξί ε, Ο οποίος ήρθε από να βρίσκεται έτσι, στην περιοχή, από εκεί από περιοχή ε, Και κατέβηκε για να πει ένα, μια καλησπέρα στον Δημήτρη ε, να δηλώσει από και... και την εκπομπή, την... από παλιά για την εκπομπή. Λοιπόν, και μας Αλλά μου άρεσε αυτό που είπε. Αυτό, που είπε. αυτό το, το, το, το ωραίο, ότι εγώ λέει, παλιά ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Πάλω Δεν σύγχρος. έχει παραδοσιακά έτσι. Αλλά λέει, εγώ τώρα λέει, είμαι σαν και εσά, πατριώτη. Έλληνα που υποφέρει. Ε, αυτό. αυτό το πράγμα. Αυτό, ε, λοιπόν, έχει φτιαχτεί μια νέα παράταξη δεν το έχουν αντιληφθεί. Ο, ο, ο, ο κόσμος, ο, ο κόσμος δίνει τι απαντήσει. Εγώ λέει, μου εγώ, αυτό, εγώ, αυτό, έχουμε φυσί, ό, μια νέα παράταξη. Παλιά είχαμε τη δεξιά και την αντιδεξιά παράταξη. Τη δημοκρατική λεγόμενη παράταξη όπως την είχε βαφτίσει ο Λαμπράκης, αυτός ο πατήρ Λαμπράκης. Για να βάλει μέσα στη δημοκρατική παράταξη για αυτούς που δεν είχαν καμία σχέση με τη δημοκρατία, όπως ο Γιώργος Παπανδρέου που το ονομασανε και που <Γινόνι> ο γέρο Δημοκρατίας Μεράδο, ναι, μην το λαθούν <σφυρή> τελείως <σφυρή> ε, Λοιπόν, <καλά. σφυρή> ε, αυτός υπάρχει σε έναν κουτάκι. <σφυρή> ναι, ναι, ναι πέρα πέρα λοιπόν, σήμερα πλέον τα πράγματα καταστάξαν. Υπάρχει η παράταξη των ανθελίων που μια χαρά τη βολεύει και θα τη βολεύει αισα, δεξί και αριστερή. Και υπάρχει η παράταξη των Ελλήνων που <σφυ υποφέρει τα μέγιστα. Και ρε παιδιά, είμαστε το 99% Αυτή είναι μόλις το ένα Μαζί με τις οποκληστές, τους μεγαλοεπιχειρηματίες Τους διαφόρους που τους υποστηρίζουν Έτσι και το συνειδητοποιήσουμε Ξέρετε τι έχουν να όλοι αυτοί Και ξέρετε πόσο εύκολα Κερδίζουμε πίσω τη, τη χώρα μας Αρκεί Τα σωληνάκια που για μας Εξαδικημένου δεν είναι κολλημένα Δεν έχουν εβουλώσει όπω ορισμένων άλλων Λοιπόν γιατί πως να το πούμε πρέπει να έχεις καθάριο μυαλό για να τα βγάλεις πέρα σήμερα με δάνειο, με μειωμένα εισοδήματα με ανέργου στην οικογένεια ξέρει τι, τι μυαλό πρέπει να έχεις λοιπόν α, λοιπόν ωραία να το επενδύσουμε εκεί που χρειάζεται να βρεθούμε μεταξύ μας όλοι εμεί οι Έλληνε που σφαδάζουμε από αυτή την κατάσταση να βρεθούμε μεταξύ μας είναι τόσο απλό το πράγμα και για να μην λέμε ό,τι λέμε την, που να βρεθούμε <laughs> Καταρχήν εγώ προσωπικά και για τον Γεωργία μιλάω Μετάξει Φαν... τον... παιδιά με έβαλε και εμένα μέσα στο ναι. παιχνίδι ξέρω ότι θα μπει, αλλά με έχει θα... βάλει μέσα ναι. στο παιχνίδι Για το ξέρω ότι το <laughs> <αυτό το> λέω. <laughs> λοιπόν ε, πάμε όπου μας καλέσουν ναι. Δεν καίνα και γιορτή κοντίνω πρώτη <laughs> λοιπόν, <laughs> Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα <laughs> Θέλω να πω δηλαδή mm. Ότι δεν είμαστε ούτε μεγαλοσχήμονες Ούτε κάτι το ιδιαίτερο Είμαστε εδώ για να λέμε τον πόνο που έχουμε όλοι μας και τον καημό μας, όχι μόνο για να λέμε Ρε, τι να κάνουμε και τι ώρα και να καθόμαστε ήσυχα, όχι. Για να δίνουμε την, την δυνατότητα να κατανοήσει ακόμη και αυτός που φοβάται περισσότερο από όλους, ότι είναι λίγα τα ψωμιά τους. Είμαστε οι πολλοί, οι πάρα πολλοί. Και δεν είμαστε ανεξάρτητοι στα λόγια, είμαστε πραγματικά, αντιπροσπεύουμε πραγματικά την ανεξαρτησία αυτής της χώρας και την αντιπροσωπεύουμε γιατί είμαστε μαθημένοι να την πολεμάμε, να τη χτίζουμε με τον ιδρώτα και το αίμα εάν χρειαστεί. Όλες οι οικογένειές μας έχουν δώσει την κατάθεση αίματος που χρειάστηκε η επιστορία σε κάθε στιγμή. Άρα δεν έχουμε κανέναν ανάγκη, κανέναν να μα πει ότι να μας, πώς το πούμε, να μας χρήσει ανεξάρτητους Έλληνες. <Λε> είμαστε από μόνοι μας ανεξάρτητοι Έλληνες. Το έχουμε αποδείξει με τη δουλειά μα, με τον κόπο μας με τη συνεισφορά μα αυτή την κοινωνία που δεν μα την έχει αναγνωρίσει κανεί. Άρα λοιπόν δεν θέλουμε κανέναν να καθίσει στο ζώργο μα. Μπορούμε μόνοι μα να φτιάξουμε τη, αυτή τη χώρα. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και για να γλιτώσουμε μια για πάντα τη λιμιτόμωση. Με το πρωί ήμουνα σε ένα ιατρίο που έτρεχα α πούμε και την κόρη μου. Λοιπόν και βγήκε ένα άνθρωπο ο οποίο έχει τρομακτικά προβλήματα στη θάχη και, και τι άλλο δεν ξέρω yeah. και τι άλλο. Γιατί. Γιατί παλεύει στη λαϊκή αγορά αυτός και η γυναίκα του και δεν μπορεί ούτε καν να πληρώσει το δάνειο. Λοιπόν, ε, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, ή να, να βρίσκεται σε κατάσταση, ας πούμε, ε, επί, α, στη θάχης ή ό,τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό το θέμα. Γιατί οι γιατροί λένε διάφορα, και, και σωστά τα λένε, για τις λεγόμενες οικονομικέ παθήσεις που έχουν να κάνουν κεφαλικά, κυκλοφορικά ιστορίες yes, και όλα αυτά τα πράγματα ναι. όλα αυτά, για που θερίζουν αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία κυριολογικά τι θερίζουν λοιπόν, ε, εντάξει, μέχρι εδώ μέχρι εδώ λέω, λέω να φροντίσουμε να μιμηθούν τον κύριο Τσίπαρ και οι υπόλοιποι του πολιτικού να πάνε μια βόλτα στην Λατίνική Αμερική. Αυτή είναι εξασφαλισμένο. Το Σάββατο βήγανε, τόπανο αυτό. Λέω, όχι να το πάρε σ... και η άλλη λέω. Μαζί. Μαζί. Ας παν όλοι, όλοι μαζί μαζί και αστείμε να τη λάφουμε στον Τζάβλε του Τζαβερε <laughs> δεν περνάει το Τζαβε από εκεί. <laughs> δεν ξέρει στην κι... να συμβεί. Μπορεί και του απαγάει ξέρει. θα μιλήσουμε αργότερα για το γιατί υπάρχει στη Βραζιλία ο κύριο. Mm. Τι πρέπει να σα πω ότι κατά σα συμπληπικανέ στη Βραζιλία. Mm. για να ξέρετε τι μαθήματα που είναι να πάρει. Μα φέρει άλλο μοντέλο. Το πλάνο B έτσι. πριν πάμε στην ένα ναι, έτσι. λοιπόν α, να διαβάσω λοιπόν, ε, να διαβάσω το εξή ναι. ε, στο στο διάδεια, ναι. που αφορά το, το ελληνικό δημόσιο που δίνονται διάφορες mm. ερωτήσεις και δίνονται απαντήσεις και όλα αυτά τα πράγματα υπήρξε η εξή ε, ε, ε, ερώτηση από κάποιον mm -hmm. υπάλληλος ο οποίος υπηρετεί στην υπηρεσία μου ως ΔΕΕ διοικητικού αλλά έχει μεταφερθεί από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στον οποίο είχε προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ mm -hmm. και με διαγωνιστική διαδικασία με άλλη ειδικότητα εξαιρείται από το μέτο της διαθεσιμότητας mm -hmm. δεν θα πω ό,τι γνώμη μου θα, θα να δούμε τι απάντηκε τι ναι. μπήκε mm -hmm. με ΑΣΕΠ ο άνθρωπος ναι κατάλαβα Έτσι. ναι ναι, ναι έγινε κανονικά. Και μετά τον μετατάξανε, mm -hmm. για τους δικούς τους λόγους. Α, αυτά τα ωραία που γίνονται. Όχι, δεν εξαίρετε, διότι όσο η ημερομηνία πρόσληψης για το μεταφερόμενο, μετατασόμενο προσωπικό, λογίζεται η ημερομηνία εισόδου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα ή οποιοδήποτε άλλο φορέα ως διοικητικός υπάλληλο με σχέση εργασίας ειδικού δικαίου αερούς Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό το οποίο διαγωνίστηκε για έλλειψη θέσεων διαφορετικών ειδικοτήτων, παραδείγματο χάρη ΔΕΕ Οδηγεί, ΔΕΕ Σταυμάρχη, ΔΕΕ Επτάμενη Συνοδοί, τίθεται σε διαθεσιμότητα εφόσον συντρέχουν σε ορσορευτικά οι τρει αριθμητικέ προποθέσει του νόμου. Για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ληστοσημορία. Σε βάζει με το ΑΣΕΠ. Σου αλλάζει η θέση γιατί πολλοί μεταταχθέντε υπάλληλοι αναγκάστηκαν να καταλείψουν μονιμότητα, να πάνε σε αορίστου για να μην τους απολύσουν για να τους μην... φόβουν τις το, απολύσεις και τώρα τους βάζουν σε διαξιμότητα για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ληστοσημωρία και έτσι πρέπει να τους περιφερθούμε έτσι. και ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα σταθερό και δεδομένο έτσι. και όλα ανατρέπονται διότι πολύ απλά δεν λειτουργεί κάποια δημοκρατία. Ποια Εδώ δημοκρατία. Εδώ είμαμε ευρε παιδιά τώρα. Ο κύριος Τουρνάρας έστειλε, έστειλε μήνυμα, μήνυμα στη ΔΕΗ ότι θα κάνετε αυτό που σα λέω εγώ και πάθει, το δικαστήριο. Θα πάθει ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ φίλος μου ταμτάκος το όνομα mm -hmm. θα πάθει συμφόρηση. Mm -hmm. Μην λες ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Όχι. Απλά λέω ότι έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ στην κίνηση αυτή που έκανε ο κύριος Στουρνάρα, εγώ την, δεν την κάνω την ανακοίνωση. Είμαι ένα απλό πολίτη που έχω γίνει μπαλάκι. Που τα έχω παίξει, να το πω, Α, κυριολεκτικά. Που έχω χίλια προβλήματα ο, και βγαίνει επιτέλους μια που είμαι <σχελίσμα> σε δικαστηρίου <σχελίσμα> να κρατηθώ. <σχελίσμα> <το. σχελίσμα> <σχελίσμα> <σχελίσμα> και αυτός που μου λέει ότι θα ανατρέψει τα πάντα, αντί να με υπερασπιστεί, βγάζει μια ανακοίνωση και λέει πόσο απαράδεκτη είναι η κίνηση του κύριου Στουρνάρα. Εγώ τι στο διάλογο θα κάνω. Τι θα κάνω, θα πάω να προσλάβω δικηγόρο, τι θα κάνω. τώρα θα περιμένει στο υπό, την επόμενη εμφάνιση με πανό ναι. των 70 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο Προαύριο. Αχ. Yeah. Βεβαίως, yeah. διότι πρόσεχε να δεις, αυτή είναι η αγωνιστική κίνηση. Μας το είπε ο κ. Περμικύρης στο, στο Art TV που τελευταία ήμουνα, yeah. ότι ήταν μεγάλη αγωνιστική κίνηση. Είχε πανό με 70 βουλευτές. Yeah. Όταν του είπε ο διοικητής τάξης, yeah. ότι κοιτάξτε να δείτε, φύγετε, yeah. θα, είναι... θα, θα τους πλακώσουμε στο ξύλο με τα χημικά, οι κύριοι αυτοί αποχώρησαν. Ναι, μην με 40 φωτογράφους ή... και στο διαδίκτυο υπάρχει κιόλα, υπάρχει κιόλα ναι. που τους λέει, φω, οι φωτογράφοι τους λένε στηθείτε έτσι, πώ έχετε, ναι εδώ, εδώ να φέρνετε και τα χειροκροτήματα. να ακούγετε χειροκοτήματα κοιτάξτε να φέρνετε και ο κόσμος εδώ που έτσι, που βγήκατε ναι. έξω με το λοιπόν, πανό για αγωνιστική μεγάλη... ναι, ναι. μιλάμε για αγωνιστική παρουσία mm. έτσι, λοιπόν και, μην ανησυχείς θα το ξανακάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναβγούν έξω του ναι, Να τους δούμε. Βέβαια. Διότι είναι μεγάλο θέμα. Την άλλη φορά θα μας προκάνε γαβιό... Ε, πώς να λένε... Λελούδι. Λελουδα. Ε, τα, τα, επειδή τώρα δεν υπάρχουν τα μπουζούκια ιδιαίτερα, τα γαρίφαλα που μένουν... Όλοι ε, θα ε, πάνε στον, στον εγγύς κήπο. Δίπλα ε, να ναι. Ακούν, ναι. Λοιπόν, Τέλος πάντων απλά λέω ότι... Ε, αφήσανε και πάλι χώρο σε αυτά τα λαϊκίστικα που κάνει η Χρυσή Αυγή Κατέθεσε μήνυση κατά του κύριου Στονάρα η Χρυσή Αυγή. Πάλι μας απομασπεί την ίδια. Ναι, άμα ναι, θέλω να σου πω όμως... Ναι, το ξέρω, δηλαδή, ναι. Ναι. Ο Άννας κάνει μια ανακοίνωση, ο Άννας πάει και λέει Να, εγώ... Ναι, Καταθεύω, απλά, θέλω να πω, ναι απλά θέλω να πω ότι α, όλοι τους όμως, όλοι τους όμως, ναι. συμπεριλαμβανομένο και τη δίθεν α, πώς το λένε, τα σκληρά παλικάρια της Χρυσή Αυγής, ναι. Να, ναι. να φύγουν από το κοινοβούλιο δεν το έμαθαν Καλύση τρελός τώρα. Δεν τολμπάει κανένας. Πού να βγουν εκεί έξω. Εγώ, θα, θα, τις λέμε... και... Συγνώ, θα τις τρώνε και από τα μάτια και από τον κόσμο. Λε, τώρα το, πια, μου βγουν έξω. είναι ότι σε, νέα, σε έναν νεό... νεόκοπο, yeah. πρώην yeah. λαλιωτικό πασόκο, uh -huh. που νεόκοπο Συριζαίο, uh -huh. ε, που στο αριόφωνο μιλάγαμε mm. και, και λέω γιατί δεν πάρτει yeah. Και λέει και είναι δυνατό να πάρτει κάποιος. Έχετε αφιβολία ότι αν είμαστε εμείς στη Βουλή θα παρτιόμασταν Για εσάς δεν έχω καμία αφιβολία, λέω, αλλά οι άλλοι mm. είναι δυνατόν να παρτιθούν mm. Τόσο απλά, νομίζω Έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι γίνεται Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, είναι επιλογή mm. του κ. Καζάκη Ναι, ε, το συντή είναι Λοιπόν, πάμε να Πριν το ακούσουμε, Α, πρέ, να πούμε κιόλα ότι πρόκειται για, ε, για ένα νεανικό σκόπημα το Raza Star Έφτασε στα χέρια μου και ευχαριστώ πάρα πολύ Ένα συντάκι που έχουν γράψει «Πολιτική στο Χασμή 2012» Μάλιστα Έχει 7, κομματά, 7 κομμάτια Ξεκινάμε με το αρχικό Το πρώτο κομμάτι Δεν κυκλοφο κυκλοφορεί αυτό όχι, όχι Είναι η ιδιωτική γραφή να το πούμε Μάλιστα. έτσι Θα παίζουν τα παιδιά στις συναυλίες, στις συναυλίες Αλλά yeah. θα φροντίσουμε να κυκλοφορήσει Ράζα στάρι ναι, ναι, ναι. Ωραία Πάνε να ακούσουμε Έχει συμφερόντα, μα ποιος δεν έχει Και πάνω απ' όλα βαζεις τη θηλιά που τρέχει Μα μόλον ότι έχεις τα πάντα Σου λείπουν όλα και κυνηγάς τα πάντα Και άλλα, όμως ρε βλάκα κοίτα Εσύ κι ο σου Που έχετε φτάσει αυτόν τον κόσμο Γιατί η απορία μας καταδιώκει Τι άλλο θέλεις και τις καταγυρεύεις Όταν πατάς το κόκκινο κουμπί πολέμη κι άλλα Με μια υπόγραφη Ανθρώπους ρίχνεις στην κρεμάλα λακρία μια στάλα Σου φαίνονται και συγκυρεύεις πιο πολλά Και κάπου δεν φαίνουν άνθρωποι Και όπως και εσύ έτσι και Απ' το συνάδη σου απλά κοιτάτε και λέτε Εσωτερικά εντάξει κοιτάτε Δεν μπορώ να κάνω κάτι να διαφανώ Διαφορετικός μα πως και τότε πως Θα μετέχετε το σύστημα Και το δικό μου κόμμα πως Θα πετύχω μα πόσο μικρός Είσαι να μην κοιτάς το γενικό καλό Να μην προσπαθήσεις το γι' αυτό Σ' αυτά τα ιερά μά το σπιτιού σου πίσω την πόρτα κλίνη, από πολιτικό σύστημα. Για να φτάσει στο μεγάλο βασίλεια, σταματά πια και κοιτά γύρω σου. Ετούτο το μεγάλο μα κάμπα. Αξίζει αλήθεια και πόσο αξίζει η αλήθεια. Μήπω θεωρεί πω οι άνθρωποι που απ' τα δέντρα κρεμιούνται είναι καρποί, ή μήπω θα ρει πω όλα μαζί σου θα τα πάρει. Έλα, σοβαρέψου, μα σοβαρολογεί. Κρύβεσαι πίσω από μια δημοκρατία που ναι, χρεοκρατία. Λαοσύνα σπισμό που, που έπασαι και νέα δημοκρατία. Δεν μα εκφράζεται εμά. Γαμία. Εμείς κοιτάμε τώρα προς την ουτοπία. Και ο ποιους μας φυγαδεύει σε αξιολογατοπία. Κι όχι σε αυτήν την καμημένη δικιά σας γελιογραφία. Και ζούμε όλοι μια μαύρη κομμωδία. Και θα τελειώσει χωρίς αστεία. Καθημερινά αναρωτιέμαι. Με το ξεπούλι πάσας πως αντέχω και κρατιέμαι. Αναλαμβάνεται κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατία. Για μια πενταετία που θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξει. Η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Δεγματικής Συνδίκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της επιμερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστουν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβουλιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθημερινών. Η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενε νέες μορφές διακυβέρνησης. Λοιπόν, πολύ ωραία. Ε. Ε, και... Γιατί είπατε Τελικά δεν Μπορεί οι περισσότεροι επώνυμοι ή από τους πιο γνωστού επώνυμους και δήθεν προοδευτικού και δήθεν... Ε, και Καλλιτέχνε. Καλλιτέχνε. Εντάξει, δι... ορισμένοι δεν είναι δήθεν. Ε, κάποιοι από αυτούς είναι πολύ άσχημοι. Εντάξει, έτσι. είναι δήθεν, αλλά τα έχω πάρει τόσο άγρια μαζί τους. Τόσο άγρια μαζί τους. Ρε παιδί μου, ατούτο ο λαό, ατούτο ο τόπο, σε κάθε περίοδο που, που κινδύνευε αυτό ο τόπο, mm. είχε πάντα μια... Πνευματική έξαρση. Υπήρχε μια έκρηξη πνευματικής παραγωγής που αποτύπωνε τον καημό ενός λιλόπιου λαού, το συνέστημά του, την ανάγκη του να βαδίσει μπρος Προς το φως που λέμε. Λοιπόν, και σήμερα που είναι αυτή. Πού είναι. Και ευτυχώ που έχουμε τα νέα παιδιά. Ευτυχώ. Το δυστύχημα είναι βεβαίω με το κύκλωμα αυτό το πράγμα και τον έλεγχο και τι καλλιτεχνικέ Έτσι Είναι δύσκολο να του Αλλά ευτυχώ και εδώ ισχύει ό,τι και για μας mm -hmm. απ' τα κάτω αδέρφια ό,τι γεννηθεί ναι. σωστά, μην περιμένεις κάτω. τίποτα τώρα πια από... γιατί όλοι οι άλλοι είναι απασχολημένοι το στερεώμα, είτε το είναι τα απασχολημένοι, κατά κατά έχουν κατά. σοβαρές αμενασχολήσεις mm. πως θα κρατήσουν την πόρση του, πως ε, θα, ναι. θα κρατήσουν τι καταθέσει του και πως θα κρατήσουν τη, το, το όνομά του το, ναι. άσπιλο διότι το να ε, ταχτούν σε ένα μέτωπο και να παλέψουν για το λαό έτσι, έτσι, α, α, απλά Απλά όπως το λέει ο κόσμος Απλά mm. για τους Έλληνες που υποφέρουν Είναι πολύ μεγάλη ιστορία Πολύ Πολύ πάνω από τις δυνατότητες τους Και τα έχω πάρει άσχημα Γιατί από την εποχή της πλατείας Τους παρακαλούσα όσο, α, α, και Ακόμη και αυτούς που κατέβαιναν Παιδιά άμα η τέχνη δεν σηκώσει το βάρος mm. Ότι σας αναλύσει και να κάνουμε όσε ομιλίε και να καρμόσω και να τρέχουμε Εμείς απλά θα τρέχουμε η τέχνη πρέπει στο βάρος. το βάρο. Και να παίξει το δικό τη ρόλο όπω τον έχει παίξει παλιότερα. Οφείλουμε να Πουλήσει πούμε σημαντικό. ότι με, με μονομένη καλλιτέχνης ε, κάνουν να τη Σωστά, σωστά. σωστά. Έχουν, έχουν κάνει. Αλλά μιλάμε πολλά για την συντριπτική πλειοψηφία των λεγόμενων προοδευτικών αριστερών ή δεν ξέρω πώ διάολο λέγονται ναι. λαϊκών καλλιτεχνών. Mm -hmm. Αυτή είναι άφαντη. Mm -hmm. Πουθενά. Άντε να γίνει καμιά γιουίνηση να δούμε. Ή ξέρω εγώ καμία φιλαθροπική, ε, πώς το λένε, ε, κανένα φιλαθροπικό γελό, έτσι. <laughs> λοιπόν, για τον Ελλήνους-Ελλήνους, ξέρετε, την τελευταία φώκια που πήρε, πάει να είμαστε εδώ, τέτοιο πράγμα. Για παιδάκια με ελευχεμία, για παιδάκια που δεν έχουν μαμά και παπά, να είναι κάτι όσο πιο θα θα συγκινητικό, πέτα. κατάλαβες. Και φιγουράζουν αυτή η δίκλα, όταν δίπλα, όπως τους πεις, πάμε για πολιτική διαμαρτυρία, πάμε να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Πάμε να σηκώσουμε το, το, το ηθικό του Όχι δεν γίνεται Δεν μπορούμε Οργανώμη, Δεν γίνεται ναι. Διότι ξέρεις ο Παπα Θεμελής μας έκλεισε τα μαγαζιά το, το, 2000, το 1842 το, το μπαίνει με το κεφάλι να το χτυπεί στον τοίχο. Έχει δίκιο. Ο κύριο Παπαθαμελή του έκλεισε τα μαγαζιά το 1840 αλλά με τον κύριο Αλαφούζο δεν έχουν πρόβλημα. Όχι δεν βέβαια. Ναι. Όχι, ε, βέβαια. Και, ή με τον κύριο Μπόμπολα για να του ε, επικοινωνεί το δύσκολο. Ή με τη νύχτα τη βαθιά Μπράβο, που σκεπάζει βέβαια. όλα τα μαγαζιά εκεί πέρα πληθυνοποιείο. Το ή του κομματικού μηχανισμού εδώ, του άθλιου κομματικού μηχανισμού που σήμερα σφαδάζει κάτω από, από, από, από την πότα του και δεν μιλάω μόνο τους δεξιούς και τους αριστερούς μηχανισμούς όλα αυτή την κρατικοδίαιτη νομεικλατούρα η οποία βεβαίως τους εξασφαλίζει και συναυλίες και κοινό και οτιδήποτε εκεί δεν τρέχει τίποτα δεν τρέχει τίποτα φιλαράγια Να σου πω, οπότε και... θα τους ξεφουρτωθούν γι' αυτό σου λέω οπότε τους θυμάμαι το όλους αυτούς Ξεπιάνει... το τραγούδι του Μπίρμαν μου έρχεται ναι. Πώ παίξουμε... έχω συγχαθεί ναι. αυτό το πράγμα. Αυτό το καταπληκτικό. Θα παίξουμε και δεύτερο κομμάτι από το CD των παιδιών σήμερα, έτσι. Να τα ακούσουμε και γενικώ θα μπορέσουμε να τα παίξουμε σε επόμενε εκπομπέ και τα υπόλοιπα. Αν μπορούμε, έτσι, αυτά τα, τα τραγούδια που έχουν γράψει τα παιδιά, τα οποία δεν ζουν στην Αθήνα, πόσο μου είπε. Όχι, είναι στα προαστία τη. Ε, εντάξει, ναι. <laughs> στα είναι στα προαστία ναι, <laughs> τώρα ε... Είναι στα ένα μεγάλο. Ε, σε μια μεγάλη συναυλία που γίνεται έτσι αυτοί, αυτού του είδους της μουσικής και με συγκροτήμα τέτοια. Ναι, ναι. Α, στη Θεσσαλονίκη νομίζω έχει ένα τέτοιο φεστιβάλ. Ναι, ναι. ναι, και ναι. Τέτοια. ναι, ναι, ναι μπράβο, Βράβο, κάπου το είχα δει ότι κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, είναι στη Θεσσαλονίκη. Και συνήθως ξέρουμε ότι στο βορρά υπάρχουν τα. Προσωπικά επειδή μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει γιατί ε, συμμερίζομαι το γεγονός ότι αυτού του είδους η μουσική βγήκε από τη, από τη φτωχολογιά στα hoods των Ηνωμένων Πολιτειών, στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ yeah. και είχε πάντα κοινωνικό και πολιτικό στίχο εχμής και άκρο επαναστατικό από τότε που και πότε εφανίστηκε στη δεκαετία του 80. Γι' αυτό πρέπει να τιμάμε τους ανθρώπου που τιμούν και το ίδιο της μουσικής υπηρετούν mm -hmm. Σωστά. Και δεν το ξεφτιμίζουν. Και, και δεν το ξεπουλάνε κιόλα μετά, στα συνέχεια. Λοιπόν, να σου πω, να σε πω κάτι άλλο. Ξέρεις ποτέ θα πάει στη Θεσσαλονίκη, γιατί με έχουν τρελάνει εδώ στα... Στο... Δεν έχω να κάνω ακόμη, αλλά Δεν θα κάνανε Να σα θα, θα το πούμε, εντάξει. Ναι. Ωραία. Είπαμε πως... Διότι... Λοιπόν... Ε... Συντήθως να πάμε. Να... Θέλεις να δούμε καθόλου τον... τώρα την επαναγορά. Ε, μπορούμε να μπορούμε... είναι στα 31,8 δις λέει επαναγοράμε ναι, ναι. μέσα στη νη τα 33,5 δις πιο ακριβά ναι. πόσο είχαν υπολογίσει στα 34 δηλαδή πρέπει να είναι γύρω στα 12 δισεκατομμύρια, εκατομμύρια πώς πόσο δώσανε 11 12 δισεκατομμύρια τελικά έδωσε το EFSF λοιπόν, δεν μπορούσαμε να κοιτάξω την αναφορά πω, του EFSF ναι όχι εγώ δεν έχω την, την αναφορά του EFSF έτσι είναι ένα ε, δημοσίευμα ξένο δημοσίευμα γιατί πάντα <χω> από το ξένο έτσι του Dow Jones News Wires ε, όπου μας λέει εδώ λοιπόν ότι οι προσφορές είναι 31,8 δις ναι. λοιπόν ωστόσο η υψηλή τιμή που προσφέρθηκε για να διασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου μπορεί να οδηγήσει να χρειαστεί χώρα περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί Αυτό, ναι. λόγω της, της τιμής αυτής ε, λέει λοιπόν εδώ, σύμφωνα με δηλώσεις ε, αξιωματούχου, ξένου αξιωματούχου, ο οποίος κρατάει την ανωνυμία του, είναι αυτά τα γνωστά τέλος πάντων, αξιωματούχος της Ευρωζώνης. Ε, μας λέει ότι αν η Ελλάδα αγοράσει το σύνολο των ομολόγων, τότε θα φτάσουμε σε μείωση του χρέους της τάξης του 11% του ΑΕΠ, όπως είναι και ο στόχος που συμφωνήθηκε στο Eurogroup του Νοεμβρίου. Ναι, έχουμε σκόντο 11. Ναι. Mm. Λοιπόν... Ε... Οι ελληνικές τράπεζες ήταν υποποίηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συμμετάχουν στην επαναγορά δήλωσε ο υψηλό βαθμός τραπεζικός αξιωματούχος μας το διευκρινίζει τώρα τα ομόλογα που θα χρησιμοποιήσουν για να δανειστούν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι ομόλογα του EFS, το EFS κάτι που σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα μειώνει την έκθεσή της στην Ελλάδα Το Reuters λοιπόν έχει μεταδώσει το εξή ότι επικαλούμενο και αυτό ο τη της Ευρωζώνης, η τιμή που καταβλήθηκε για τα ομόλογα δεν θα είναι αρκετή για να μειωθεί το χρέος το 124% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 ναι, αυτό το καταρχήν αυτό το πράγμα έτσι αλλιώ είναι αυθαίρετο το 120, 122, 124 είναι ναι. τελείως αυθαίρετο διότι πολλοί απλά υπολογίζουν κατά μέσον όρο 4,5% άνοδο από το 2015 και μετά δηλαδή παιδιά σοβαρευτούμε Λιάκη με θετικό Force. πρόσημο από το 2014. Λοιπόν, α οβαρευτούμε λιγάκι. Και μόνο να το συζητήσουμε, δεν γελάμε. Λοιπόν, το θέμα των τραπεζών είναι τεράστιο. Διότι τα δυνατότητα ομολόγων για να παρακατηθούν από το ευρωσύστημα προκειμένου να δοθούν δάνεια στις ελληνικέ τράπεζες, εγχώριε τράπεζε, έχει ξεπεραστεί ήδη. τα στοιχεία, αν τα θυμάμαι καλά, τα στοιχεία του Ισολογισμού του Οκτώβρη του, του 2012 της Τράπεζης Ελλάδος mm -hmm. φαίνεται ότι τελικά οι παρακατόμενη τίτλοι για το Ευρωσύστημα είναι περίπου γύρω στα 36 δισεκατομμύρια ενώ το συνολικό άνοιγμα του Ευρωσύστηματος προς το εγχώριο τραπεζικό, α, α, τραπεζικό κεφάλαιο είναι γύρω στα 200, α, 226 δισεκατομμύρια mm -hmm εκ των 80 πρέπει να περίπου στα 80 πρέπει να τα αφαιρέσουμε γιατί είναι η καταβολή του δημοσίου που γίνεται έναντι των εισρωών που μας δίνει το ΛΕΝΤΑΦ. Είναι τα λεγόμενα θραβητικά δικαιώματα τα θα καλύπτει το ελληνικό δημόσιο με αντίστοιχη καταβολή στην Τράπεζες Ελλάδος. Ε, θέλω με, με αυτό με, που, που σημαίνει δηλαδή ότι περίπου... 140 δισεκατομμύρια είναι αυτή τη στιγμή το άνοιγμα των τραπεζών χρωστάνε δηλαδή προς το ευρωσύστημα χωρίς ουσιαστικά καμία κάλυψη και αυτό θα πιθυνωθεί θα πιθυνωθεί θα κληθεί αναγκαστικά το ελληνικό δημόσιο να εκδώσει ειδικέ ειδικές, ειδικές, ειδικές ομολόγων για να τις πάρουν τρόπες και να δώσουν λεφτά από εκεί ή θα αναγκαστεί το EFSF να εκδώσει Ειδικά ομόλογα. Να τα χρεώσεις στον κρατικό προπλογισμό ναι. και να τα δώσεις, στην, να, να τα δώσεις στο, στις Βόρειες Τράπεζες. Όπως και να έχει, δημιουργείται ένα τεράστιο χρέο παράλληλα με το δημόσιο χρέος, το οποίο θα προσταθεί σε κάποια στιγμή γιατί το οφείλουν ή το εγκιάτε ο Έλληνας φορολογούμενος. Μάλιστα. Το, το ποιο πληρώνει το μάρμαρο, Καταλήγουμε λίγο. Ε, αυτό είναι το θέμα, θέμα. πάντα, έτσι. Αυτοί που να κάνουν ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι ποιο πληρώνει τελικά και ποιο το χέρι στην τσέπη. Μάλιστα. Λοιπόν θα πούμε τώρα γιατί πάει ο κύριος Τσίπρα στην Βραζιλία ε, Το βασικό μας ενδιαφέρει είναι το, το τι γίνεται στη Βραζιλία Καταρχήν η Βραζιλία mm. έχει χτυπήσει η Μπιελά ναι, γιατί... Είναι πολύ απλό γιατί την εποχή του Λούλα mm. α, Είχαμε μια εκτείναξη, οικονομική εκτίναξη της, Βα, της Βραζιλίας Που στηρίχθηκε σε τεράστια ζωή ξένων κεφαλαίων όπου συνδέθηκαν με τεράστιες έκθεσες με ιδιωτικοποιήσεις ε, και ξεπούλημα της γης της Βραζιλίας ιδιαίτερα για την αξιοποίηση βιομηχανικής, ε, βιομηχανικών ε, φυτών να... ναι, για βιοκαύσμα στο ρίσκελα να, κλπ ναι, ναι. με στόχο οι Αμερικανοί να κυριαρχήσουν και στον τομέα αυτών στην παγκόσμια αγορά και τις εκτάσεις της βραζιλίας λοιπόν ο κύριος Λούλα λοιπόν έδωσε το ΔΥΤ τη δυνατότητα στις ιδιωτικές εταιρείες πετρελαίου, ηλεκτρισμού, υποδομών νερού τα πάντα τα οποία είναι ιδιωτικά να έχουν τεράστια κέρδη τεράστια ποσοστά κέρδους το ενδιαφέρον ποιο είναι τώρα αυτό ε, οδήγησε σε, σε εκτείναξη των ε, τιμών με αποτέλεσμα να διωγωθεί τεράστια φτώχεια. ο κ. Ζουλούλα για μάλλον να το πούμε ως εξή. Ένας από τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούν έτσι, λαϊκά για να δουν ε, το μέτρο της ε, κοινωνικής ανάπτυξης στη Βραζιλία είναι το μέγεθος της φαβέλες. Η έκταση των φαβέλων. Οι φαβέλες είναι οι τέλεκτος γύρω από τις μεγάλες πόλεις, κυρίως στο Σάο Πάολο. Ά. Που είναι. λοιπόν επί Λούλα, δηλαδή στις δύο θητείες του Λούλα, ε, διπλασιάστηκαν οι φαβέλες στη Βραζιλία. Mm -hmm. ε, χάρη στην οικονομία και το ανάπτυξη λοιπόν όμως εξαγοράστηκε ένα μεσο, μεσόστρωμα να το πούμε έτσι το οποίο ζούσε με, με υπεργολαβίες με δουλειές του ποδαριού με μια σειρά άλλα πράγματα γύρω από αυτές του, τις πολιτικές η, κυρία, η αυτή η κυρία που τον διαδέχτηκε η οποία ήταν και δική του, δική του επιλογή του Λούλα δηλαδή ε, η οποία ε, λέγεται Δίλμα Ρούσεφ Ρούσεφ δεν ξέρω λοιπόν Έκανε το εξής, επειδή η φτωχολογιά σαρώνει τα πάντα, σε βαθμό κακουργήματος είναι το μεγάλο πρόβλημα των, των λεγόμενων συμμοριών ανηλίκων, σαρώνεται η, Βρα, η βραζιλιανική κοινωνία από αυτό, δηλαδή επειδή πεθαίνουν πάρα πολλοί σε εργατικά τυχήματα, ε, σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν από την εγκληματικότητα και όλα αυτά τα πράγματα με γονείς, μένουν πάρα πολλά παιδιά. Η Βραζιλία δεν έχει καμία υποδομή υποστήριξη αυτού του φαινομένου και έτσι τα αφήνουν στου δρόμου. Αυτά συγκροτούν συμμορίες οι οποίε λιμένονται κυριολεκτικά τη πόλη. Μέχρι και το Λούλα ήταν νόμιμο να σκοτώνει αυτά τα παιδιά και να τα παρουσιάζει την αστυνομία σαν ιδιώτη και να σου επιδοτούν το σκότωμα των παιδιών όπω κάνουν, κάνουν ορισμένε χώρε με τα δέσποτα σκυλιά. Απίστευτα. Σου λέω το κάνουν. Λοιπόν, ο Λούλα αυτό, αυτό το πράγμα, γινόταν παράνομα προς το τέλος της θηλετίας του, το επέτρεψε ξανά. Αλλά όχι μέσα στις πόλεις, κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Και έτσι, οι ιδιωτικοί στρατοί των πολιτικών. Να μην είναι στην αυλή μου, δηλαδή. Ναι, Οι ιδιωτικοί στρατοί των γιατί και, πολλά... και πολλές από αυτές τις συμμορές μετακόμισαν, πήγαν στην, στην επαρχία προσπαθούσαν να επιβιώσουν και να γλιτώσουν από, το... από τι δολοφονίε. Λοιπόν, Επέτρεψαν λοιπόν στου μεγάλου φάρμε και του πολυεθνικέ που έχουν τα μεγάλα λατιφούντια, στη, στη Βραζιλία ακόμη βρισκόμαστε, η ύπεθρο βρίσκεται ακόμη στο Μεσαίωνα, ε, φεουδαρχία, mm -hmm. λοιπόν, και έχει τεράστιο κίνημα ακτιμόνων, όπου υπάρχουν ιδιωτικοί στρατοί για να φυλάνε τα λατιφούντια από του ακτήμονε οι οποίοι μπαίνουν μέσα, σκοτώνουν κτλ. ή σκοτώνουν τελείδη προσπαθώντα να βρουν ένα κομμάτι γη για να μπορέσουν να επιβιώσουν, συν το μεγάλο κίνημα των Ινδ για να αποκαλύψουν τη γη και να την χρησιμοποιήσουν είτε για ορυκτά είτε για βιομηχανικά φυτά. Λοιπόν, το επέτρεψε ξανά τη δολοφονία, τη μαζική δολοφονία. Η κυρία Ρούσεφ, λοιπόν, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία, έκανε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ήθελα να χρηματοδοτήσει στοιχείε κοινωνικέ υποδομέ και ταυτόχρονα να δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει μια κοινωνική πρόνοια για τη φτωχολογία. Τουρίω ορθανοτοφιά για αυτά τα παιδιά. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Mm -hmm. Μιλάμε δηλαδή ό,τι έκανε ο, ο, ο, ο, ο καρταλισμό στι αναπτυγμένε χώρε περίπου στο 18ο αιώνα. Mm -hmm. Αυτό πήγε να κάνει. Mm -hmm. ε, αυτό που, παρα, που παρουσίαζε πούμε, ο William Pettit, πατέρα τη πολιτική οικονομία, που έλεγε το εξή, ότι το καθήκον του κράτου είναι public works. Δηλαδή δημόσια έργα, ώστε να μπορεί να απασχολεί η φτωχολογιά και να μην. Ε, προσφέρει στην επαιτία, συζήτηκε μια και στο έγκλημα. Αυτό. Mm -hmm. Πότε το γραφει αυτό. 1670, 1680, 17ο αιώνας. Δηλαδή αυτά yeah, έκανε yeah, κύριε yeah. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή σιγά yeah. φοβερά πράγματα. Και τι έκανε. Yeah. Το μεγάλο αμάτημα. Yeah. Δηλαδή. Ζήτησε από τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που νέμονται τις υποδομές, ηλεκτρισμό, νερό κτλ, yeah. να μειώσουν το ποσοστό κέρδος το οποίο mm. μέσω πως το είναι 62% ζήτησε λοιπόν να κατέβει στο 50% Μάλιστα <σταλίγι> Αυτό το επιπλέον να περάσει σε φορολογία και η φορολογία για να χρησιμοποιηθεί πως εκεί δηλαδή το... μιλάμε για μεγάλη επαναστάτρια <σταλίγι> <σταλίγι> ναι, ναι, ναι. δηλαδή τι να σου πω ναι. Ναι, ναι, ναι. ο κόκκινος πάνος λοιπόν. <σταλίγι> ο κόκκινος μάνος ο μονόπανος <σταλίγι> <σταλίγι> Μονό έψα και την ξεσκίσανε Λοιπόν το αποτέλεσμα Εσύ βγαίνουμε το αποτέλεσμα είναι blackout, κοπή του νερού, όλα αυτά τα πράγματα. Όλα με δόλιο σκοπό. Εκριασμός από αυτά στην κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα, αποεπένδυση. Αποεπένδυση και πηγαίνουμε σε χώρες εξαιρετικές όπως η Χιλή, η Κολομβία, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα που πληρώνουν εκεί πέρα το 1 έκτο από ό,τι πληρώνανε στη Βραζιλία Φραζιλία. και φύγανε. Βεβαίω η κυρία επειδή είναι πάρα πολύ παραστάτρια, ναι. μιλάμε πάρα πολύ παραστάτρια, ούτε σύνορα έκλεισε, ούτε πηγήσε εθνικοποίηση όπω έκανε η Φερνάντε, γι' αυτό θέλω να τη ρίξουν οι Φερνάντε τώρα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και τι προσπάθησε να κάνει, να του λογικέψει. αυτό που λέει ο Τσίπρας. Δηλαδή ε, να συνομιλήσει αφήστε, μαζί αφήστε, το... αφήστε τα πείσματα. Αυτή είναι κάξτε, Λοιπόν, ναι. και άκουγονται λοιπόν τι λέει τι του έκανε. Το πρώτο πράγμα που του έκανε είναι να του μειώσει το επιτόκιο δανεισμού. Του έφτασε τόσο χαμηλά το επιτόκιο δανεισμού ώστε στην ουσία να δανείζονται τσάμπα. Μάλιστα. Τσάμπα χρήμα. Mm -hmm. Η κεντρική του τράπεζα. Ναι. Η κεντρική ναι. τράπεζα τη Όμω αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν είναι καθόλου αρκετό. Πιέζω. Έχει και άλλα μέτρα. Ναι. Και τώρα λοιπόν το οικόνομες στο τελευταίο λέει το, το εξή. Η κεντρική τράπεζα μπορεί να να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτήν την εξαγωγή κεφαλαίου, αλφεύει το κεφάλαιο και πηγαίνει σε χώρες ε, με μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου αυτό θα ήταν λάθος σύμφωνα με το οικονομίστη αντί για αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να υπερδιπλασιάσει τις ε, προσπάθειές της ώστε να περικόψει το ε, κόστος εργασίας στη Βραζιλία το οποίο είναι από το πιο χαμηλά στον κόσμο να το περικόψει ακόμη περισσότερο πιο κάτω. Λοιπόν. και ε, για παράδειγμα με ποιο τρόπο λέει ε, για παράδειγμα με το να καταργήσει τους εργατικούς νόμους mm. έτσι λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο να επιτρέψει να αφήσει έτσι τα ζωώδη ένστικτα του ιδιωτικού τομέα να καλπάσουν αυτή την ανάπτυξη ποτέ ε, <laughs> λοιπόν. είναι. Λοιπόν. Άρα λέει, αυτή λέει θέλει να γίνει πραγμα, πραγμα, είναι πραγματίστρια. Και εφόσον είναι πραγματίστρια θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να δημιουργεί προβλήματα ψυχολογίας στους ξένους επενδυτές. Ξέρετε, έχουν πολύ ευαίσθητη ψυχολογία. Πάρα πολύ. Μόνο να σου πω κάτι. Είναι το όπως που τους θα λες. Άμα πήγε ξαφνικά τους χτύπησε την πόρτα μια ωραία πρωί, και τους είπε όχι 60%, 62%, 50%, αλλά που θα είναι καρδιακό. Ε, βέβαια. Φυσικά ξέρω, Εγώ τώρα μόλις είχα παραγγείλει εδώ ε, το νέο μου πες στο αεροπλάνο. Το, ε, το νέο μου σπίτι χιλίων τετραγωνικών. Πώς θα τα βγάλω πέρα. Μάλιστα κύριε ξαφνικά Όπως έλεγε και ο Μάντελ ο είναι ο εμπνευστής και σχεδιαστής του ευρώ. Είναι το εξής. Είναι υποθέτει δυνατόν να πηγαίνεις σε μια χώρα που, που υπάρχουν κανόνες για το που θα βάζει την τουαλέτα σου. Ε. Εδώ, η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν, η κυρία αυτή ήθελε να βάλει κανόνες mm -hmm. για το ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ορφανές στο δρόμο, ορφανά στον δρόμο. Ε, ε, είναι αφαιρά, δυνατόν. δεν μπορούν να είναι, είναι φαίνεται, τα ορφάνα. Έλατε, ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Είναι δυνατόν. Είναι αντιδημοκρατικό. Το δηλαδή... που θα είναι ο καθένα και τι θα κάνει είναι δικό του θέμα. Ενδυμείω. Ε, λοιπόν, η ποιοτική προοπτική. Αυτό δηλαδή Καταργούμε mm. λοιπόν του εργατικού νόμου yeah, και μπράβο. τώρα πάει να μάθει ε, τακτικέ διαπραγμάτευση ε, με του ε, ψυχολογικά ευαίσθητου επενδυτέ ο κ. Τσίπα από την κ. Ρούσεβ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο δίκτυο ειδήσεων. Θα ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι. Πε το συγκρότημα, δεν το θυμάμαι. Το έφερε εσύ. Ε, το ράζεστα. Μπράβο από αυτά τα παιδιά πολύ καλά που ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, μου άρεσε πολύ. Και θα επιστρέψουμε. Αν πάρτηκουμε και μια ματιά την γίνεται και στην Ιταλία, για εκείνη την λοιπόν, πάμε να Λαγισμό που κρύβει αυτές, τις συνέπειες, αυτές τις αλήθειες. Είναι ο φόβο τη ιλοκοπή και τη εξόδου από το ευρώ Όπως και να το από θέλουμε να αποφύγουμε. Το να τα πράγματα που καθένεχο... θα δημιουργούσε συνθήκε ανεξέλεγκτου οικονομικού χάου. Τη και κοινωνική έκρηξη. Πανικό και κατάρρευση θα δούμε δυναμία πλήρηση να πληρώσει το κράτο μισθού και συντάξει. Το κράτο. Αδυνατούσε να, να πληρώσει μισθούς, συντάξεις. Αδυναμία να χρηματοδιτηθούν οι πλέον αναγκαίες υποδομές. Να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες, όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, δρόμοι. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά. Σημαίνει κρίσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων. Η εισαγωγή βασικών οργαθών, όπως φάρμακα, μετρέλαιο και μηχανήματα, θα γινόταν προβληματική. Αδυναμία εισαγωγής στη χώρα βασικών αγαθών. Κρέας με αδιαράφια. Χωρίς φάρμακα. Φάρμακα, πετρέλαιο. Σε ό,τι με αφορά, ανέλαβα την ευθύνη και τον κίνδυνο να κάνω ό,τι μου αναλογεί για να φτάσουμε στην άκρη αυτής της διαδρομής. Και θα το κάνω. Το νέο πρόγραμμα είναι δύσκολο. Είναι σκληρό, όμως είναι ένας δρόμος εφικτός, ένας δρόμος εφικτός γι' αυτό και πρέπει να ολοκληρωθεί το κούρεμα του ελληνικού χρέους στο ταχύτερο. Τώρα είναι η ώρα της υπευθυνότητας. Ο πολιτικός που αγαπά τον τόπο του που είναι ταγμένος να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την πατρίδα δεν είναι κασάνδρα. Λαϊκισμός δημαγωγούν Λοιπόν εδώ είμαστε εκπομπή ΑΕΠΣΟΝΟ στι 2.30 μαζί σας, Δημήτρη Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Ακούσαμε το κομμάτι τρομοκρατία. Ε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ξέρει, ήταν πολύ ωραία αυτή η σύνθεση που κάνουν τα παιδιά. Τι σημαίνει σύγχρονη Λέχι, ναι. τρομοκρατία. Ναι. Δεν είναι αυτή που παίρνει τα όλα και σκοτώνει. Ναι. Είναι αυτή ακριβώ, η χειρότερη από όλα. Κοηδίσαμε με τον Μάνο. Ναι. Ε, και ήθελε ο Μάνο Καγκλαμάνο να πάρει τώρα τα δικαιώματα για όλε τι εκπομπέ του ρα ε, και συζητάγαμε το εξή και θυμόμουν τώρα το εξή ότι όταν λέγανε αυτά τα πράγματα ο Παπαντρέου και ο Παπαδήμιος, mm -hmm. λέγαμε το εξή ακούστε τους προσεκτικά, προσεκτικά. ακούστε τους. Mm -hmm. Και έχει μια πολύ, εμένα ένα πολύ έξυπνο τρόπο, α, μια πολύ έξυπνη το τοποθετήσεων, που είναι οι ίδιες και τους αμαρά. Mm -hmm. Και πρέπει να τους ακούσετε προσεκτικά, γιατί αυτά που περιγράφουν ναι. έχουμε ήδη αρχίσει να τα βιώνουμε Σωστά. Σωστό αυτό, ναι. και θα τα βιώσουμε ναι. στο επόμενο εξάμηνο ναι. έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφουν μόνο που αυτοί τα περιέγραφαν ότι θα έρθουν εάν δεν ακολουθήσουμε τη δική τους πολιτική ναι. αυτή είναι η διαφορά χρεοκοπήσουμε, να διακοπήσουμε εντός ευρώ <στα> αν πάμε εκτός ευρώ δεν κάνουμε έλεγχο και... να το προσέχετε αυτό <κυκ> Ο, το τι σας περιγράφουν mm. γιατί αυτό θα το βιώσουμε με το ευρώ mm -hmm. Θα το βιώσουμε. Έχουμε ξεκινήσει να το βιώνουμε. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, σε μια, στον κύριο Παβαδάκη, νομίζω. αν θυμάμαι καλά, στον κύριο Παπαδάκη ήταν, που συζητάγαμε, ας πούμε, μου είχαν πέσει πάλι μόλι και μου λέγανε, πού θα βάλουμε το μετρόιλο, κύριε Καζάκη, με, τη, με το εθνικό ναι, νόμισμα. Ναι, ναι, ναι. Και αμέσω καπάκι ήταν ένα βίντεο, όπου, ένα ρεπορτάζ, όπου ο διευθυντή τη ΟΑΣΤ, του το, το Οργανισμού Αστικών Κοινωνιών Θεσσαλονίκη, ανακοίνωνε ότι θα τελείωνε, σταματούσε ανώτα λεωφορία, μπαίνανε. Όλοι τα λεωφορεία μέσα διότι πολλοί απλά δεν μπορούσαν να βάλουν πετρέλαιο στα λεωφορεία. Θέλω να πω και μετά ο και λέει «Συγνώμη, καταλάβατε τι κάνουμε. Συζητάγαμε πώ το εθνικό νόμισμα θα αποπολύμε το πετρέλαιο και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πετρέλαιο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αγοράσουμε πετρέλαιο και όχι μόνο δεν μπορεί να αγοράσει το κράτο, δεν μπορεί να αγοράσουν ούτε οι ιδιώτε. Συζητάμε υποθετικά και δεν αντιμετωπίζουμε αυτά. Αν Εγώ το έλεγα από την αρχή. Φροντίστε να του ακα... ακούτε προσεκτικά. Γιατί αυτά που σα λένε για να σα τρομοκρατήσουν mm. στην πραγματικότητα είναι αυτά που θα βιώσουμε μέσα στο ευρώ. Και έχουμε ήδη αρχίσει να τα βιώνουμε. Προσέξτε. Έχουμε τρομακτικό πρόβλημα εισαγωγών αυτή τη στιγμή. Να σα πω ένα παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα. Ε, παραγγείλαμε ένα καινούριο τόνερ ε, για έναν εκτυπωτή, για εκτυπωτή. και ο οποίο ήρθε μετά από δύο εβδομάδε διότι η εισαγωγέας πρέπει να προπληρώσει για να είναι πράγμα. αυτό το θέμα. λοιπόν και αυτό είναι το, το ούτε στόκ χρησιμοποιούν τώρα γιατί είναι κόστο. Mm -hmm. πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε για χιλιάδες mm -hmm. επιχειρήσεις που κλείνουν όπως και τα λοιπά είναι σε λίγο θα είναι πρόβλημα ακόμη και τα ράφια του σούπερ μάρκετ να βρει αυτά που θέλεις mm -hmm. εάν μπορεί να τα αγοράσεις okay. πολύ λίγο Μαθήτη σε πάρα πισης, πολύ λίγο εάν μπορεί να τα αγοράσεις Επίση, να κάνω μια επισήμανση ότι ακούγοντα πολύ προσεκτικά όλα αυτά που του λέγανε οι δικοί μα διάφοροι πολιτικοί τα τελευταία τρία χρόνια, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από την εξουσία, ε, είναι ακριβώ, αν βάλει Ισπανικά, Πορτογαλικά, Κυπριακά, Ιταλικά, είναι ακριβώ έτσι τα ίδια, τα, ίδια. Τα, ίδια. Δηλαδή, τα, ίδια. τα ίδια. Δηλαδή τα έχουν μοιράσει σε χαρτάκια μάλλον, δεν έχουν αλλάξει ούτε τελεία τίποτα. Το που τα είναι, ε... Αυτό θέλω να πω, ότι ε, ναι, απλά δεν έχει αλλάξει λίγο το και κάτι, έχει βγάλει copy-paste σε όλου, το ίδιο κείμενο. Λοιπόν, και μια πω. και μιλάμε για την επιδύνωση της κατάσταση mm -hmm. Να σας πω ότι μια είδηση η οποία ε, ε, ε, έγινε Όταν δεν αντιλήφθηκα, συγγνώμη Αλλά έγινε τη Δευτέρα στη 10 Δεκεμβρίου 2012. Ναι, mm -hmm. Θυμάστε γιατί λέγαμε ένας από τους βασικού λόγους Γιατί θέλουν ειδικέ οικονομικές ζώνες Θέλουν ένα ειδικό καθεστώς με, όπου μέσα να πάνε επενδύσεις υψηλής μόχλευσης υψηλού ρίσκου δηλαδή mm -hmm. Που πολιτισμένες χώρες δεν αποδέχονται Δηλαδή όπως ένα απόθεση α, τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων mm -hmm. και άλλα τέτοια πράγματα έτσι ή, μετα, ή μεταποίησή τους ή οτιδήποτε. Ακούστε λοιπόν, σημείο αναφοράς για τις θαλάσσιες μεταφο για μεταφορές στην Αδριατική και τον Ιόνιο θα αποτελέσει η μερίδα που διοργανώνει οργανισμός λιμένος Ιουμενίτσας τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, τη Δευτέρα δηλαδή μας πέρασε, στην Ιουμενίτσα και έχει ω στόχο την ενίσχυση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδα μεταξύ των λιμένων της Βενετία και της Οικουμενίτσα. Την εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίηση του έργου Αντρίαμο, «Adriatic Motorways of the Sea, και συγχρηματοδοτείται από διευρωπαϊκά από που άλλου, από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, να μα ναι. η Ευρωζώνη, και από εθνικού πόρου, μη χάσουμε, λοιπόν που τα οποία βεβαίω τα δανειζόμαστε εκεί θα τιμήσουμε την παρουσία τους οι εμπλεκούμενοι ελληνικοί και ξένοι φορείς ανάμεσα λοιπόν είναι γνωστοί οι γνωστοί υποπτοί όλοι αυτοί ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς είναι και ο πανελλήνιος σύλλογος συμβούλων ασφαλούς μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων mm -hmm. ψάχτε λιγάκι να δείτε τι ακριβώς συμβουλεύει για ποια επικίνδυνα εμπορεύματα μιλάει τοξικά και πυρηνικά δεν το λέει το πυρηνικά Λέει το τοξικά, τοξικά. Από, πια, από κάθε πηγή ναι. Λοιπόν Η μερίδα θα, θα εστιάσει Σε θέματα που αφορούν Στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών Και τα εμπορικά κέντρα Το ρόλο της Οικουμενίτσας ως κόμβου Συνδυασμένων μεταφορών Τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων Ενώ θα επεκταθεί Και στην ανάλυση του έργου Αντρίαμος Πολύ ωραία Φαντάσου να έχουμε και αυτό σε μια Όχι χώρα φορά, που το είναι... το έχουμε. Ναι, Έγινε το... αυτό το πράγμα έτσι. Ναι, η μερίδα. Ενώ θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι να... να μπούμε το... σε αυτή την... την ιστορία έτσι. Και ένας αγωνιστής να... α... έτσι και φίλος, α πούμε, που δουλεύει ταλικαίρις και στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. που συναντηθήκαμε τώρα, καθώς ήμουν στη Μακεδονία, μας λέει μην ε, λέτε τώρα ότι θα έρθει, γίνεται ήδη. Οι δαλίκες είναι φορτωμένε με απίστευτα τοξικά, τα οποία περνάνε στη χώρα είτε... Ε, από τα λιμάνια είτε κυρίω από τον, από τον προμαχώνα όπου δεν υπάρχει πλέον ε, τελωνίο έχει καταργηθεί ε, ε, ε, φορτώνονται με ψεύτικα με πιστοποιητικά μόνο και μόνο για να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα ανενόκλητα τοξικά τα οποία δεν ξέρουμε που πάνε ε. κατά πάσα πιθανότητα φορτώνονται σε πλοία και βυθίζονται στις, στις, με, στα μεγάλα ρήγματα όπου υποτίθεται ότι έχουμε τα 3 εκατομμύρια μήπω αυτά είναι τελικά τα λες! <ΣΠΟ> τα βυθισμένα να είναι <ΣΠΟ> αυτά που <μήπως έχουν φορολογήσει και τα λοιπάνε, τα υγραφικά και τα ναι, και, και ξέρω εγώ! Ναι, μήπως α, ο δορυφόρος τρελάθηκε από την υπερβολική radio που έχουν λοιπάνε άνθρακα στο θησαυρός... Ήρθε ο δορυφόρος που τα πράγματα... και λέει ο τρισεκατομμύρια βαρέλια! Πώς θα είπε ο κύριος Φόσκολος, 1,7 τρισεκατομμύρια! Μήπως είναι αυτά? Yeah. Γιατί η Γερμανία και άλλες χώρες Φαντάσου όμως την πράτσα των Γερμανών Τον θα ανακαλύψουν Δεν ξέρω αν είναι η Γερμανή ε, Τόσο χαζί ή τέλος πάντων ε, Κάνουν ε, άλλα παιχνίδια, ναι, καλά άλλα παιχνίδια. Mm. Mm. Λοιπόν για να ξέρουμε Ήδη μαχτή... κάνουν οι προϋπολογισμούς γι αυτό Τη το λέω, χώρα λέει Πόσα λεφτά θα πάρει από εκεί γιατί θα κάνει γι το το έτσι μια ιστορική έτσι, παρένθεση Αναφορά. Λοιπόν Όταν κατέλαβε ο Μουσολίνη Την Αλβανία Να είναι το μοναδικό κράτο που κατέλαβε ε, χωρί ουσιαστικά να πέσει πει του Θεκιά. Mm -hmm. ε, τον καλεί επιγόντω ο Βίκτορ Εμμανουέλ, ο βασιλιά τη Ιταλία και του λέει μπορεί να μου εξηγήσει παρακαλώ γιατί κατέλαβε ε, αυτή τη χώρα. Mm -hmm. ε, Προσπαθούσε να το εξηγήσει και ω στατηγικά α πούμε ότι ήθελε να, να παίξει ρόλο στα Βαλκάνια. Υπήρχαν οι στατηγικέ ε, βλέψει τη Ιταλία προ την Ιγουσλαβία αλλά και προ την Ελλάδα. Και γι' αυτό λέει καταλάβρα το για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε μια χώρα που λεγόταν βοβραχόκυπο τη Ευρώπη. Αυτό ήταν το η, η ευγενική μεταφορά, διότι ο άκρο πεζευτεί στα πειράνα την εποχή εκείνη, την έλεγε ο απόπατο τη Ευρώπη. Λοιπόν, φυσικά, ούτε Βαχόκυπο ούτε απόπατο ήταν. Η χώρα, καμία χώρα δεν, δεν τι αξίζει δεν τέτοιο χαρακτηριστικό, αλλά οι Απικιοκάτω έτσι μιλάνε. Ε, γι' αυτό και λέω στου φίλου Αλβανού να μην ανησυχούν. Ε, η Ελλάδα έχει μετατραπεί ήδη σε απόπατο της Ευρωζώνης okay. λοιπόν και όχι μόνο ανθρώπινων ψυχών αλλά τώρα και τοξικών αποβλήτων και ε, υποεξαφάνιση κατοίκων οπότε μη μας ανησυχεί η yeah. ιστορική μεταφορά έχει έρθει στην αυλή μας ε, Εδώ κάποιοι ακροατές που ακούνε διάφορα στέλνουν το εξής ερώτημα μια και αναφέρει στην Αλβανία τώρα το είχα δει νωρίτερα, το θυμήθηκα. Όχι ότι συνδέεται, αλλά λέμε. Το τελευταίο καιρό κυκλοφορεί έντονα η φήμη για ίδρυση κόμματος Ολβανοφούλνου στην Ελλάδα. Μάλιστα, ω αρχηγό φέρεται να είναι ο Οδυσσέα Τσενάη. Το θυμάσαι το παιδί, τότε που Δεν, είχε γίνει ναι. ιστορία mm -hmm. και είχε πάει στι ΗΠΑ για σπουδέ και είχε αναπτυχθεί και μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο σενάριο τέλο πάντων. Mm -hmm. Γνωρίζετε κάτι σχετικά με αυτή τη μάλλον ανησυχητική εξέλιξη. Προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι για αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα με ξενήσει κάτι τέτοιο, διότι τέτοια προσπάθεια γίνεται αυτή τη στιγμή στη Θράκη, mm -hmm. με την αμέριστη συμπαράσταση των τόπιων δυνάμεων της λεγόμενης Ροζουλία αριστερά. Μάλιστα, η πρωτοβουλία ανήκει στους γκρίζους λύκου και σε παρατήμα της, της τουρκική ακροδεξιά που προσπαθούν να φτιάξουν αντάλογα κόμματα α, τουρκόφωνων ή μειονοτικών Μειονομή. στη Θράκη για, για να δημιουργήσουν ζήτημα δεν βέβαια, υπάρχει δε, κανένα δε. πρόβλημα άλλωστε όλα αυτά επιδοτούνται εξ Αμερική και ΟΙΕ. Mm -hmm. από εκεί δηλαδή mm -hmm. που διαβάζουν και παίρνουν τι θέσει του οι ροζουλίτε ε, της αριστερά διότι ε, θα πρέπει να το mm -hmm. αυτό που με τρελαίνει στι θέσεις που διατυπώνουν σα είπα ξανά και θα το ξαναλέω σε κάθε κομπή. εάν θέλετε να πιάσετε κάποιον εάν είναι απαταιώνα ή όχι θα το ρωτάτε mm -hmm. Τι λέει για Τι το χρέο και χέος. για το ευρώ. Δεν είναι τυχαίο, διότι πλέον ο κόσμος ξύπνησε, ακούσατε την τελευταία δημοσκόπηση. Είπε οι κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να θέσουν κόκκινε γραμμές έτσι και αν στοιχείσει την έξοδου μα από το ευρώ. Το 80% λένε ναι. Όρετι έχουν πάθει τα κακόμια τα παιδιά. Είναι πολύ πιο... Λοιπόν, το πιο σημαντικό εύρημα. Διότι επειδή συνήθω προβάλλουν, ξέρει αυτέ είναι οι δημοσιοποιήσει που είναι τα δεύτερα ερωτήματα. Τα πρώτα είναι πόσα παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσα παίρνει η Νέα Δημοκρατία και πάσα. Αν, ah. εβα... αν βάζανε το εξή απλό ερώτημα που βεβαίω μη τζι κακά δεν μπαίνει που να βγω αυτό. Αν είναι να συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση να yeah. φύγουμε από την Ευρωζώνη, yeah. πόσοι λέτε να λέγανε ναι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα χτυπάμε 99%. <laughs> Θέλω yeah. να πω δηλαδή ότι οι μάγκες στα ψωμιά σας είναι μετρημένα. Mm. Σας έχει καταλάβει ο κόσμος και ξέρει πλέον σε ποιος και γιατί κάνει την τρομοκρατία. Συνεχίστε να παίζετε το λόμπι του ευρώ και θα θείτε που θα πάτε τη Λιάνη Συντόμος. Εμφα... Συνεχίστε να εμφανίζετε Ευρωπα... ως ευρωπαϊκή δύναμη και θα σας πω εγώ που θα πάτε. Και στην κάλπη αν τη στήσετε μόνο και μόνο για να εκτονώσετε τον κόσμο και οπουδήποτε αλλού. Mm -hmm. Θα πάτε τίποτα λαχτάρα. Που θα είναι όλοι η δικιά σα. Λοιπόν, και επειδή ο κόσμο ρωτάει εναγωνίω τι πρέπει να κάνει κτλ. για την απεργία και όλα αυτά. Βεβαίω. Που έρχεται συνεχώ έτσι αυτό το ερώτημα, βλέπει ότι πλέον είναι το πιο έντονο ναι, ναι, ναι. ερώτημα και συζήτηση. Καταρχήν θα φροντίσουμε από εδώ και προς, το ΕΠΑΜ θα κάνει μια ε, μεγάλη προσπάθεια όλε οι γειτονιέ mm -hmm. ε, να γίνονται συζητήσει αυτού του τύπου. Να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε συζητήσει, ανοιχτέ συζητήσει. Όχι το ΕΠΑΜ με τον κόσμο, mm -hmm. ο κόσμο που μπορεί να συμμετέχει το ΕΠΑΜ, να συζητήσει αυτό το πράγμα Με, τε, και να είναι μόνιμη συζήτηση, όχι για να κάνουμε κουβέντα, κουβέντα, κουβέντα λόγια, αλλά για να βρίσκουμε τρόπους και μορφές αντίδρασης και πάλι έτσι ώστε να προετοιμαστούμε mm. για τη Γενική Πολιτική Επιτριγία. Εμάς, όλες οι δράσεις μας, ακόμη και το Θαλήν, εκεί εντάσσεται. Φωστά. Στην πραγματικότητα είναι ένας πανεθνικός συνεταιρισμό το Θαλήν, για παράδειγμα στον Γι' αυτό και εμείς συμμετέχουμε Αν δεν ήταν τέτοιο, bye-bye Εμείς δεν μας ενδιαφέρει Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε φιλαθρωπία Ούτε μας ενδιαφέρουν τα λεγόμενα Πώς τα λένε ε, τα, τα λεγόμενα κοινωνικά παντοπολία Και τέτοιες αλυδίες ναι. Λοιπόν, εμάς μας ενδιαφέρει Να υπάρχει ένας τρόπος Ώστε η επιμιλητία να, να είναι δυνατή η επιμιλητία Της γενική πολιτικής απεργίας αυτό το πράγμα εξασφαλίζει. Ο συνεταιρισμό, είναι παρουσιάζει με φυσικό υπό, με φυσική υπόσταση, με φυσική παρουσία, το πώ μπορεί να αναδιοργανωθεί η κοινωνία και η οικονομία σε τενετέ χρόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι δράσει μα θα επικεντρωθούν εκεί στο να, στο να γίνει και επειδή ρωτάτε πάρα πολύ, ρε παιδιά, εντάξει, να γίνει η πολιτική γενική πολιτική ε, απεργία διαρκία ναι. και του ρίξουμε ναι. τελικά ποιοι θα να λάβουν να φτιάξουν την κυβέρνηση και να μα πάνει συντατική επιτροπή ναι. σε συντατικέ ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. ερώτημα οι δυνάμεις που οργανώσανε και οργανώνουν την γενική Είναι πολιτική απεργία. Ανάμεσά τους το ΕΠΑΜ. Μόνο το ΕΠΑΜ. Μόνο το ΕΠΑΜ. Εάν χρειαστεί. Εάν δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις. Μαζί με άλλες δυνάμεις που θα συμμετέχουν. Μαζί με τις δυνάμεις και το ΕΠΑΜ. Α, έτσι θα γίνει αυτή η ιστορία. Και αυτό δεν θα μας σταματήσει τίποτα σε αυτό. Γιατί πολύ απλά ξέρουμε το παιχνίδι που παίζουν. Το ξέρουμε καλά. Ξέρουμε πώς να τη φτιάξουμε την ιστορία και πώς να εντάξουμε όλες τις δράσεις εκεί. Πολύ σύντομα. Παντού. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Από το ήλιο που τώρα μου λέγανε κάνουν, έχουν ανοίξει τα γραφεία και κάνουν μια συζήτηση με βάση μια ταινία έτσι. Το Zeitgeist το ξέρουν περισσότερο όταν... αλλά υπάρχει και κόσμος που δεν το έχει δει που έχει πολύ ενδιαφέρον ως προς τα, επι... ως προς τα στοιχεία ναι. που παρουσιάζει, είναι μια συζήτηση τέτοια. Και εκεί θα, θα βρείτε ανεξάρτητου Έλληνε, ανθρώπου α... α... από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι από αυτού τους... γε... mm -hmm. του γεωσπάλακε, γεωασπάλακε του κομματικού μηχανισμού. Mm -hmm. Μιλάμε για απλού αγώνε, ανθρώπου yeah. απλού που λένε εγώ δεν μπορώ να περιμένω πότε θα πάρει μαθήματα ο κ. Τσίπρας για να μου λύσει το πρόβλημα. Εγώ τώρα θέλω να το λύσω. Mm -hmm. Κατάλαβε γιατί χάνομαι. Το θέμα είναι να πιστέψει αυτό ο κόσμο ότι μπορεί ο ίδιο να τα λύσει τα προβλήματα. Και να ασκήσει εξουσία επίση. Δηλαδή να πάρει, δεν το κάνει καθημερινά. Είναι αυτό που πει επιβιών. Κάπως. Μα είναι δυνατόν Έτσι, δηλαδή... να μην μπορεί να κυβερνήσει το κράτος αυτός, αυτός που το τρέφει Δεν θέλουμε άλλα πτυχία από το Χάρβατ Παιδιά ε, θα γίνει προτιμώ, σύνθημα προτιμώ... Όχι, προτιμώ όχι άλλα πτυχία από το Χάρβατ Προσωπικά λοιπόν. προτιμώ να αποδείξουν την αξία τους οι, εκ του Χάρβαντος ναι. ε, με καμιά πιτσα χάτ <laughs> Πρώτα ναι. Και μετά... Λέω, λέω ναι. Αλλά είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει αυτός που τρέφει που σε βάρο του τρέφεται αυτό το, το, mm -hmm. το άφλιο σύστημα, τι είναι δυνατόν. Είδες ποιος είναι ο, ο Τσάβες τώρα που πήγε για την εγχείρηση που έκανε, διάβαζα ότι ήταν επιτυχής η εγχείρηση, δεν ξέρω πόσο τρώει την εξέλιξη. Υπάρχει, υπάρχει το πρόβλημα, δεν το προλάβαν Εδώ... έγκαιρα. Τον, Θεωρώ ότι, ότι πρέ... προλάβανε, πρέπει να υπάρχει πρόβλημα δεν για να έχει ορίσει διάδοχο, γιατί ορίσε ναι. διάδοχο. Και λοιπόν διάβαζα ότι είναι ο Υπουργό Εξωτερικών ο διαδοχός του, Λοιπόν, Παιδιά, ε, πρώην, ό, ναι. πρώην οδηγός λεωφορείου Ακριβώς. αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών αυτό το λέω ναι. για να καταλάβετε ότι ε, υπάρχει ε, καλύτερος ε, υπουργός ε, λοιπόν, από αυτόν ναι. μπορεί Α, αυτός πόσες φορεστώ, εύκολα ολύτε. να λυγίσει άνθρωποι που, που έχουν δουλέψει πάρα πράγματα στη ζωή του πίτο και εξαγοράζεται ή το σκοτώνουν ξέρετε πόσους οδηγούς τηλεοφορείων έχει Βενεζουέλα χιλιάδες, <χιλιάδες> Άρα χιλιάδες ενδυνάμεις <ελληνώνισης χιλιάδες> Δηλαδή εναλαβαίνετε Ποιο είναι το θέμα, είναι το θέμα. <χιλιά> Καρκίνος γιατί έχει πέσει εκεί πέρα Θα σου πω. Αυτό που λέγεται στους κουβανικούς κύκλους Ναι γιατί δεν Εκεί γίνονται Λοιπόν είναι το εξής <χιλιά> Ότι <χιλιά> <χιλιά> βρέθηκε Αγαλματάκι Στο προσωπικό γραφείο του Τσάβες Δώρο προσωπικό Από κάποιους Μάλιστα με πολύ ψηλή ραδιενέργεια. <ham> Τόσοι όμως ώστε να μην δημιουργεί αμέσως πρόβλημα αλλά να λειτουργεί συσσωρευτικά σίσο, η ραδιενέργεια στο το να το δημιουργείς καρκίνο. Δηλαδή ήταν μεθοδευμένη ενέργεια. Ναι, γιατί είναι λίγο περίεργο, κατάλαβες. Ναι. Αυτό σας λέω ότι είναι... Ε, αυτό που συζητάει είναι... όθορα εγώ το πούμε έτσι. Λοιπόν, Και για τον, λέμε, γιιναι, να Ελάχισή, ε... για τον ε, ναι. Γι αυτό είπαν οι ναι. Κουβάνη ότι ήταν μια ναι, μορφή, γιατί είχαν υπολογίσει επακριβώς εκείνη την ποσότητα που, ναι. ώστε να το εμφανίσει το καρκίνο σε 5 ή 6 χρόνια μετά. Mm -hmm. Mm -hmm. Στον Κίχνερ mm -hmm. ανακαλύψανε ε, ότι η, η αγγράφα των ζωνών του είχε Πήγε... όλη ενέργεια. Κοίταξε να δεις τώρα, απίστευτο έτσι. Ναι, αυτό το πράγμα. Και μάλιστα είχε γραφτεί πολύ και στον Αργεντινικό τύπο. Αλλά αυτό δεν είναι όφελο. Δηλαδή θα πρέπει να πηδινή. κάνουμε ό,τι παλιοί Ρωμαίοι, αυτοκράτορες και γενικότερα, να έχεις το δοκιμαστήσουν Έτσι. <laughs> ε, ναι, τότε δεν μπορούσα να ξέρει. Της τότε. Της λυπηρίας, αλλά τώρα, τώρα εδώ δε, <συντέρου> δεν είναι. Εδώ, εδώ πάμε σε μορφή. Ε, ναι. ε, σε χτυπάνε με τα γεννή, για τώρα και πεθαίνει μετά πέντε χρόνια. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα αυτό. Το πώς το κάνει και το διηγεί. Είναι νέες μορφές αυτές. Είναι εξέλιξη πολιτισμού μας και της δημοκρατίας μας και το προλάβανε το, το Μοράλες. Mm. Α, κοίταξε, ένα τα τρία κάποιων πρέπει να προλάβουν. Προλάβαν το προλάβανε το, το Μοράλες γιατί όταν εντόπισαν το πρόβλημα, mm. τρέξανε αμέσως στο Μοράλες, γιατί ο Μοράλες ήταν μερικά χρόνια μετά mm. που εκλέφθηκε και τρέξανε αμέσως το Μοράλες και ανακαλύψαν όντως πηγές δαδιοενέργειας πολύ περί... Mm. στα mm. επιπλάτου, στα τέτοια περίεργα ιστορίες. Μάλιστα. Mm. Το προλάβανε. Mm. Ελπίζω όντως να το προλάβα <laughs> <laughs> Ε, να, λέω, να ξέρουμε παρόλα αυτά, το πρόβλημα δεν είναι αν θα πεθάνει αυτό ή όχι, τι δυνάμει και εφεδρείε υπάρχουν από πίσω. Αυτό είναι πάρα αυτό, ε, αυτό έχει μεγάλη και, σημασία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και επανερχόμαστε σε αυτό, να μην είναι καμία μορφή εξουσία, όσο ικανό και να είναι αυτό που είναι μπροστάρη, ο αρχηγό, όπω θέλετε να το ονομάσετε, να μην βασίζεται σε ένα πρόσωπο. Διότι πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και να υπάρχει σωστή συνέχεια, έτσι. Ναι. Διότι και αυτό είναι τώρα. και η δικαίωση. Λοιπόν. Κοιτάξτε όμως τώρα εδώ τι γίνεται, ποια είναι η διαφορά. Έχουμε δύο γυναίκες στη Βραζιλία, τη Λούσεφ mm -hmm. και την... Α, στην, Αργεντινή. την α, στην Αργεντινή. Όταν τις κάνανε τέτοιες κόξες στην Αργεντινή, προχώρησε αμέσως εθνικοποίηση. Mm -hmm. Στη Βραζιλία δεν τολμάει. Διότι θα τους πείσω εγώ ή με εξαίρεση εκτόπισμα και αυτό και τα πείσματα αυτά θα ξεπεράσουν mm -hmm. και γίνεται χάμος. Φυσικά θα χάσει το παιχνίδι. Στημα δηλαδή. τώρα ναι, δεν γίνεται λοιπόν, Εκεί παίρνει τα χαλινάρια και φτάσει. Καντάζουν λοιπόν να έχει μια κυβέρνηση με επικεφαλίσει ανθρώπους οι οποίοι διαμορφώνουν θέσεις και απόψε για την πολιτική από το ίντερνετ, γουγκλάροντα στο ίντερνετ. Γιατί από εκεί μόνο βρίσκει, μόνο σε σχόλια και κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για το ίντερνετ υπάρχει η θέση Της περίφημη ευρωπαϊκής ενδιάσκεψη αλλά διάσκευση του Λονδίνου του 53. Mm -hmm. κάποιος από αυτούς τους φοβερούς επιστήμονες διεθνούς φήμης mm -hmm. αρέ, το... στο... στο διαδίκτυο περιχρέως έβαλε dead, odious, dead mm -hmm. και έπεσε πάνω στο τρουσάν, στο, στο, στο, mm -hmm. τρουσάν το, το άφρο, ναι. που γράφτηκε ειδικά για το διαδίκτυο mm -hmm. και λέει τις βλακίες της ζωής του mm -hmm. ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει, τι ήταν η συνδιάσκεψη το του έτσι, λοιπόν, και χάρη στο γκουγκλάρισμα αυτό, έβγαλαν θέση, δηλαδή... κάτσε για να το καταλάβουμε, δηλαδή, να το καταλάβει, και Πώς κάτσετε πολιτική, να ακόμα εξουσία, να Το διαμορφώνει, δεν κάθεσα να κάτσει να δει, τι βιβλιογραφία υπάρχει περί τούτου, τι ακριβώς γίνεται, δεν λέω και ο Τσίπας, ο, Κύπας, εντάξει, ο Τσίπας δεν είναι να βάλει κάποιο κόσμο, δηλαδή... Φυσικά, έτσι, εντάξει, ένας όγκριος μηχανισμός. Το φαντάζεστε εννοεί, πώς, να κάνει όλα. πώς πάνε αυτοί να κυβερνήσουν. Έχει συμβούλους, ε έχει πράγματα εκεί πέρα, σάθματα, δηλαδή, έχει λογορό μηχανισμό. Δηλαδή, η κόρη μου που ξέρει, ας πούμε, που είναι 10 χρονών και ξέρει να γκουγκλάρει άψογα ναι. μπορεί να τους βγάλει πολιτική. Ε αλλά θα... δεν το πάνε <laughs> δηλαδή, <τι laughs> να καλό σου πει δεν χρειάζεται να κάρβαν τα λόγια δεν δηλαδή. χρειάζεται χρειαζεστε <laughs> και το παραλαμβάνουνε <laughs> και στο το, το, <laughs> και υπάρχει ναι. και το ασφαλέστε παντιέρα είναι δεν το επαναλαμβάνουν σημαία είναι εκεί <laughs> πέρα ναι. το ίδιο ποιο είναι είναι ότι εάν κάποιος ψάξει στη βιβλιογραφία <laughs> θα βρει αμέτρητε μονογραφίε αμέτρητε μονογραφίε πρώτον που αναλύουν τη συνδιάσκε και δείχνουν τον καταστροφικό χαρακτήρα που είχε για τη Γερμανία γιατί αυτή η συνδιάσκεψη ήταν το πακέτο αποικιοποίηση τη Γερμανία από τι ΗΠΑ. Ναι. Το τι σήμαινε όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά κάποια στιγμή. Θα του κάνουμε ειδικό αφιέρωμα. Γράφω έτσι αλλιώ και τα βάζω κάτω όλα να υπάρχουν έστω. Μπα και ξεστραβωθεί κανένα. Μπα και ξεστραβωθεί κανένα. Λοιπόν, και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν μόνο γραφείε που εξηγούν γιατί δεν μπορεί να είναι, μπορεί να είναι προοδευτική απάντηση. Η, μια συνδιάσκεψη σαν τη συνδιάσκεψη του 1953 στο Λονδίνο. Μάλιστα. Τα γράφει σε... μονογραφίες Μονογραφίε. Ναι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Και να δείτε πώ. Με... Γιατί όμω το κάνουν αυτό. Μπορούμε να το σκεφτούμε λιγάκι. Το κάνουν για ποιο λόγο. Πρώτον, είναι ευκολία. Mm -hmm. Διότι εδώ ε, ε, ε, η κρατικά οδύεται αριστερά. Η κρατικά, η κρατικά επιδοτούμενη αριστερά. Είναι φαν τη μετριότητα. Πού να κάτσεις κάτω τώρα να σπάσεις το κεφάλι σου να βρεις συγκεκριμένα πράγματα Αποκλείεται mm -hmm. Αποκλείεται ναι. Στο γονάτο και ότι βγει Λοιπόν Και το δεύτερο είναι Γιατί πάνε με αυτόματο πιλότο Έχουν πιστεί απόλυτα ότι θα κινηθούν με αυτόματο πιλότο την Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε Αυτοί το μόνο που θα κάνουν είναι να εξασφαλίσουν ανταλλάγματα και για τους ίδιους προσωπικά και για την κυβέρνησή τους οπότε όλα τα άλλα θα αποφασιστούν έτσι ή αλλιώς εκτός Ελλάδος καταλαβαίνετε γιατί βγάζουν αυτά τα πράγματα αυτό είναι το θέμα και το ερώτημα μου είναι τι δουλειά έχει κάποιος ο οποίος είναι έντιμος αξιοπρεπής και νοιάζεται για αυτόν τον τόπο μέσα σε αυτό το κόμμα τι δουλειά έχει ωραία αφήνουμε με αυτό το ερώτημα αυτό είναι για να το, το σκεφτούν οι ακροατέ μα, να το απαντήσουν στο, στον εαυτό του έτσι. Δεν <laughs> το χρειάζεται σε κανέναν άλλο. Ε, διότι έχουμε ξαναπεί ότι είναι η στιγμή που πρέπει να αποφασίσουμε πώ θα κινηθούμε. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Είναι θέμα ζωή ή θανάτου πλέον. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Αφήστε να δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα κτλ. Θα άξιζε το κόμπι ο κάποιο. Όποιο έχει το ίδρυμα, δεν μπορεί άνετα να τα βρει τα κείμενα στο, <laughs> στο δικό μου blog. Αλλά. Να πάρει το βιβλίο που... σε εκδόση Ποντίκη και να δει πως περιέγραφα την κατάσταση από το πρώτο άθρο. Αυτό που περιέγραφα ως θεωρητική πιθανότητα, mm -hmm. γιατί πάντα υπολόγιζα ότι η παρέμβαση του λαού θα ήταν πιο εγκαιρή και όλα αυτά τα πράγματα, σε αυτό ήταν το μόνο που έχω πέσει έξω. Mm -hmm. Δεν σημαίνει ότι έχω χάσει την πιστοσύνη μου, έχω απόλυτη πιστοσύνη. απλώ θα είναι λίγο πιο μαγειός ο δρόμος, από ό,τι θα ήλπιζα. Λοιπόν... Ποιο είναι το θέμα τώρα. Από την πρώτη μέρα περιγράφω την κατάσταση στην οποία θα οδηγηθούμε. Mm -hmm. Αυτή είναι ακριβώ που, που περιέγραφα τότε από τα πρώτα άρθρα του 10. Ζούμε σήμερα σε βαθμό κακουργήματο λεπτομέρειε. Λοιπόν, Έχεις να δύο. σκεφτούμε σοβαρά γιατί βλέπω και πολλού ε, ε, μετά Χριστών προφήτε ναι. ή μετά Μοάμετ ναι, λοιπόν, πιστεύω. Να προσέξουμε πάρα πολύ τι παγίδε που στείνονται, mm -hmm. τον τρόπο που πάνε να προσαντολίσουν τον κόσμο. Να βρεθούμε όλοι μαζί οι Έλληνε που υποφέρουμε. Να του αφήσουμε όλου του υπόλοιπου. Υπολ... Αυτό το 1% δεν είναι πολύ. Σωστά. Που συνήθω είναι και το ποσοστό τη απόλυτη βλακεία που, που... που διέπει μια κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. <χαι> λοιπόν, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πάρα πολύ γρήγορα. Αρκεί να ξεπεράσουμε. Τι φοβεία Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, γιατί δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Πλά, ναι. Αντίθετα, έχουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κλείνουμε και αυτή την εκπομπή έτσι όμορφα. Ε, εδώ στον ArtFM, στους 90,6 θα μείνετε συντονισμένοι. Η εκπομπή να αύριο μαζί σας, μερα 5 5η, 13. Δεκεμβρίου Αχ θα πάρουμε και χρήματα αύριο Ωραία, <laughs> ωραία. τις δόσεις δόσης αύριο Α, θα θα και έχουμε... και Αύριο θα γιορτάσουμε Λοιπόν θα σας φέρω εδώ γλυκά στην εκπομπή <laughs> Με τα λεφτά δε. που θα... θα πάρω Λοιπόν μέχρι τότε να είστε καλά